σε αυτό μέσα με το χρειάζεται okay. να προσορίσουμε τότε στη σημερινή βιβλιοπαρουσίαση. Ε, στο δίπλα χώρο, όπω θα είδατε, είναι ο χώρος της ΛΑΟΤΡΑ Μπιμπλιοτέκα. Ε, στο χώρο αυτό λειτουργεί και βιβλιοπωλείο και βιβλιοστική βιβλιοθήκη. Ε, είναι ανοιχτός ο χώρος, ε, ανοίγουμε καθημερινά. Ε, λειτουργούμε με ανοιχτή συνέλευση, στην οποία μπορείτε να συμμετάσχετε κι εσείς αν το θέλετε. Ε, συχνά πυκνά προγραμματίζουμε διάφορες εκδ ε, όπως πολλές φορές έχουμε προγραμματίσει και διάφορες ομάδες αυτομόρφωσης, που μάλλον κάτι τέτοιο θα γίνει και φέτος, οπότε αν ενδιαφέρεστε θα μπορούστε να αφήσετε μετά τα email σας. Ε, όσον αφορά το βιβλιοπωλείο εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο του εγχειρήματο των δομών που λειτουργεί στο Μικρόπολης. Ε, νομίζω αυτά είναι αρκετά. Ε, τώρα όσον αφορά τον Νικόλό Μακιαβέλη είναι μια ενδιαφέρουσα και παρεξηγημένη προσωπικότητα. Οπότε εμεί χαιρόμαστε πολύ που έχουμε σήμερα εδώ τα παιδιά και θα συζητήσουμε για αυτό το βιβλίο, θα μας το παρουσιάσουν, μιας και μάλλον είναι να διαφυσβεί το ότι έχει σηματοδοτήσει μία ε, νέα εποχή στην πολιτική σκέψη τουλάχιστον. Αυτά από εμάς. Θα γυρίσουμε μετά και το χαρτί για τα email. Καλή αρχή. Ναι, ναι. ναι, ναι. Ε, κάτω, περίμενε, σηκώνεται κιόλας. Έρχεται και εδώ. Έρχεται και εδώ, έρχεται και εδώ. Λοιπόν, εγώ ε, είμαι αυτός που έχει γράψει το βιβλίο. Λοιπόν, ε, να, πω, να πούμε καλώ βρεθήκαμε. Ε, χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι σήμερα εδώ σε αυτό το χώρο που έχω ακούσει πάρα πολλά για αυτό το χώρο και δεν είχα την τύχη μέχρι τώρα να παρευρεθώ. Ε, χαίρομαι επίσης που έχουμε και τον Αλέξανδρο και τον Δημήτρη ε, άνθρωποι που του πολύ, που έχουμε συνεργαστεί και τέλο πάντων του ευχαριστώ πολύ που είναι εδώ σήμερα για να δώσουν τον χρόνο του για την παρουσίαση του βιβλίου. Ε, εγώ δεν θα πω πάρα πολλά ε, σήμερα, ε, μια και όπω είπε και ο Δημήτρη, είμαι ο παρουσιαζόμενο. Αρχικά τουλάχιστον ε, δεν θα πω πάρα πολλά, δηλαδή δεν θα κάνω μια τυπική παρουσίαση να πω ποιο είναι ο Μακεδονίδη, ε, τι σηματοδοτεί για την ιστορία τη πολιτική σκέψη, τι ερμηνείε ε, υπάρχουν. Ε, δη, ε, δεν θα κάνω μια τέτοιο τύπου. Ε, κλασική παρουσίαση. Ε, αυτό που θα κάνω είναι να πω ίσω ένα-δύο πράγματα που δεν υπάρχουν στο βιβλίο, γιατί τα υπόλοιπα μπορείτε να τα βρείτε στο βιβλίο. Θα τα ακούσετε και από τον Αλέξανδρο, θα τα ακούσετε και από τον Δημήτρη. Είμαστε σε μια εποχή που, σας σα διαφέρει κάτι καθαρά, κυκλοπαιδικά ψάχνετε το βρίσκεται. Λοιπόν, άρα θα πω ένα-δύο πραγματάκια τα οποία δεν υπάρχουν στο βιβλίο και θα προσπαθήσω να αναδείξω λιγουλάκι και ένα το οποίο έχω την αίσθηση ότι ταιριάζει ίσω λίγο περισσότερο ε, στο χώρο. Λοιπόν, να πω ότι η άρρητη φιλοδοξία ε, της ε, μελέτης όταν την ε, ξεκίνησα ήταν να προσπαθήσω ε, να προσφέρω έναν ελευθεριακό μακαβέλη. Γιατί, γιατί ε, όλοι, όλες οι παραδόσεις πολιτικές, όλοι οι χώροι, ε, οι μεγάλοι στοχαστές όλοι έχουν αναμετρηθεί με τον ε, μακαβέλι. Ο μοναδικός χώρος ο οποίος ε, δεν έχει μια δικιά του ανάγνωση είναι ο ελευθεριακός. Ε, να σας πω ότι στην προσπάθειά μου αυτή απέτυχα. Ε, <laughs> λοιπόν, <σχυλίως> απέτυχα, ε, δηλαδή προχωρώντας ε, άλλαξε ο τρόπος που σκεφτόμουν και εγώ την πολιτική και παρέμεινα βεβαίως ε, ελευθεριακός με έναν τρόπο δικό μου στα εργαλεία κτλ. Αναρχικό σταμάτησα να είμαι. Ε, Όμω, παρόλα αυτά, ο Μακαβέλ που προέκυψε είναι ένα Μακαβέλ πολύ διαφορετικό πολύ διαφορετικός από του ε, άλλου. Που έχει όντω πολλά στοιχεία τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν και από την από εδώ μεριά. Ε, τα ίχνη αυτή τη προσπάθεια φαίνονται στι ε, σκαλοσχέσει. Έχει αρκετέ σκαλοσχέσει μέσα αυτό το βιβλίο. Οι οποίε μένουν για τον αναγνώστη. Αυτό γίνεται σκόπιμο. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχουν. Να μην έχουμε μόνο το τελειωμένο αποτέλεσμα. Θα πρέπει ε, να φαίνεται, να φαίνονται τα πισωγυρίσματα, να φαίνονται οι αντιφάσεις, να φαίνεται ακόμα και η του συγγραφέα, έτσι ώστε να υπάρχει μια σχέση ισότιμη με τον, ε, με τον αναγνώστη και να προχωράει και η σκέψη του αναγνώστη να προχωράει μέσα από, ε, την απλή, με, μέσα από μια παραδοσιακή αντίληψη για την δασκαλία, να προχωράει μέσα από την αυθεντία προχωράει μέσα από, την, μέσα από την αμφισβήτηση με έναν τρόπο. Οπότε, έχει αρκετές καλοσχέσεις. Μια πρώτη καλοσιά είναι ο είναι η σκέψη του Μπερλίν. Ε, επέλεξα τότε να πατήσω σε έναν φιλελεύθερο στοχαστή, για λόγους που είναι αντικειμενικοί. Τους εξηγώ και μέσα στο βιβλίο, έχουν να κάνουν με τις έννοιες το πώς οι έννοιες πατάνε στις έννοιες του, του ίδιου του, του Μακιαβέλη, ε, αλλά το επέλεξα και για ένα λόγο λιγότερο αντικειμενικό που δεν αναφέρεται Λοιπόν, αν έχετε διαβάσει τον Ρούντλος Ρόκερ και σε αυτό το χώρο κάποιοι, ίσως να τον έχετε διαβάσει αυτό το σπουδαίο αναρχικό στοχαστή, γνωρίζετε ότι ορίζει το αναρχισμό ως ριοσπαστικό φιλελευθερισμό. Συνεπώς, διερευνώντας τα όρια του φιλελευθερισμού, διερευνούσα κάπου ταυτόχρονα και τα όρια του αναρχισμού. Και η επιλογή να πατήσω στο Μπερλίν είχε να κάνει και με αυτόν τον, τον δικό μου, τον εσωτερικό διάλογο, τον οποίο και... Ένας άνθρωπος, άλλος ελευθεριακός που διαβάζει το βιβλίο μπορεί να το διαβάσει και έτσι. Ε, αν ξανέγραφα σήμερα βέβαια το βιβλίο, ε, ανάλλαζα τη δομή, αν δεν κρατούσα αυτές τις καλοσχέσεις, ίσως να μην έδινα τόση, τόση μεγάλη σημασία στον, στον Μπερλίν. Η τυπική διάκριση που κάνει μεταξύ των δύο ειδών ελευθερίας, μεταξύ της θετικής ελευθερίας, της ελευθερίας ως συμμετοχής και της αρνητικής ελευθερίας, τη ελευθερίας ε, όσον αφορά τα όρια της εξουσίας ε, είναι τόσο χρήσιμη όσο μια τυπική διάκριση αυτή η τυπική διάκριση θα έδινα ίσως περισσότερη σημασία σε, μια, σε ένα άλλο κομμάτι σε μια άλλη σκαλωσιά που και αυτή έχει σχέση με την ελευθεριακή σκέψη και παίζει κεντρικό ρόλο πιο κεντρικό ρόλο στην ανάπτυξη του βιβλίου από τις ερμηνείε του Μακεαβέλ που μελέτησα αυτή που βρίσκεται πιο κοντά στη δική μου είναι εκείνη του Δεν είναι τυχαίο. Γνωρίζετε ότι ο Κλοντ Λεφόρ ανήκε στην ομάδα Σοσιαλισμό στη Βαρβαρότητα. Μαζί με τον Καστοριάδη. Ε, παρά τι μεγάλε, σημαντικέ διαφωνίε που είχαν. Ο Λεφόρ, λοιπόν, είναι ο μοναδικό ερμηνευτή του Μακαβέλη, που αναδεικνύει την καινοτομία του τελευταίου να δώσει ρόλο στη λαϊκή επιθυμία. Την διαπίστωση αυτή την κάνει ο Λεφόρ στο βιβλίο που έχει γράψει για τον Μακιαβέλη. Λετραβάει δελεύρα, Μακιαβέλη. Ε, την κάνει. Ε, δεν τη δίνει πάρα πολύ μεγάλη βαρύτητα. Δεν την προχωράει πάρα πολύ. Ανήκει άλλος σε στοχαστές, είναι πλειοψηφία αυτοί οι στοχαστές, που επιλέγουν και δίνουν βαρύτητα στο ένα μόνο από τα δύο βιβλία του μακιαβέλη. Γνωρίζεται όλοι τον γεμόνα. τις διατριβές δεν τις ε, γνωρίζουν όλοι. Αναλόγω ένα στοχαστής, αν είναι πιο δημοκρατικός θα δώσει σημασία στις διατριβές, αν είναι ε, πιο συντηρητικός θα δώσει σημασία στην ανάγνωσή του στον γεμόνα. Ο Λεφόρ που είναι από την πλευρά την προοδευτική, την δημοκρατική, δίνει μεγαλύτερη σημασία στι ε, Και αυτό περιορίζει το έυρο τη ερμηνεία. Αλλά η διαπίστωση, του για το ρόλο, η διαπίστωση αυτή για το ρόλο τη λαϊκή επιθυμία σκέψη του Μακεδονίου είναι εξαιρετική σημασία. Και είχε μεγάλε συνέπειε και για τη δική μου δουλειά. Γιατί και πώ, Ω κριτήριο για τη διάκριση μεταξύ καλών και κακών πολιτευμάτων και ω προπόθεση κάθε μεγαλείου τη πολιτεία. Ο Μακαβέλη εισάγει την ελευθερία. Όχι την ανεξαρτησία, την ελευθερία, την πολιτική ελευθερία. Ε, και είναι παρεπιπτόντω και αυτό κάτι που δεν θα το βρείτε σε άλλη ερμηνεία του Μακιαβέλη. Στη συνέχεια, τη φύλαξη τη ελευθερία την παραδίδει στο λαό. Και αυτό δεν θα το διαβάσετε συχνά. Ότι ο Μακιαβέλη παραδίδει τη φύλαξη τη ελευθερία στο λαό. Προπόθεση τώρα τη διατήρηση τη ελευθερία και κατά συνέπεια του μεγαλείου τη πολιτείας είναι για τον Μακιαβέλη. Τον κοινικό, τον σκοτεινό, τον αντιδημοκρατικό κτλ. Η ικανοποίηση τη λαϊκή επιθυμία. Ακριβώ. Ε, τουλάχιστον στι διατριβές. Οι συνέπειε για την ερμηνεία είναι φυσικά καταλητικέ και επεκτείνονται σε όλα τα επίπεδα. Έχουμε να κάνουμε μια αγωνιστική, πριν τη ΜΟΥΦ, ζωντανή και δυναμική αντίληψη για την πολιτική. Με μια περισσότερο πολιτική και λιγότερο φιλοσοφική αντίληψη τελικά. που αναγνωρίζει θεμελιακά τον πλουραλισμό, το αμφίβολο, την αστάθεια. Που επιτρέπει ή εδράζεται σε μια προεπιστημονική κοινωνιολογία αντί για ανθρωπολογία, όπω θα τον ήθελαν οι συντηρητικέ αναγνώσει, που ανοίγει το δρόμο για τη σκέψη με όρου ηγεμονία και όχι απλώ αυθαίρετη κυριαρχία, που μετατοπίζει τελικά το πολιτικό από τον ουρανό στη γη και του δίνει δικούς του νόμου, μια δική του σφαίρα. Όλα αυτά δεν θα μπορούσαν να συμβούν χωρί τον καταλητικό ρόλο τη επιθυμίας, η οποία σε αντίθεση με τον λόγο είναι ανθρώπινη, εντελώ ανθρώπινη. Και όχι μια δύναμη που διέπει το σύμπαν στο σύνολό του, είναι εσωτερική και όχι εξωτερική, απρόβλεπτη, θερμή, πολιτική. Επιπλέον, μέσα από τον καταλητικό ρόλο της ασταθούς λαϊκής επιθυμίας, εισάγεται στο έργο του Μακιαβέλη ο ασταθής καιρός. Καταλαβαίνετε την έννοια του καιρού. Είναι ο ποιοτικό χρόνος. Είναι ο χρόνος από τη σκοπιά του υποκειμένου. Λοιπόν, εισάγεται λοιπόν, ο καιρό μέσα από την έννοια της, επιθυμίας, της λαϊκής επιθυμίας, ο οποίο βρίσκεται σε διαρκή αντίθεση με την επιδίωξη τη πολιτεία για διάρκεια στον χρόνο. Η αντίθεση αυτή είναι κεντρική για την ανάπτυξη του βιβλίου. Είναι ο άξονα που μου επιτρέπει μια προσπάθεια τουλάχιστον για εννέα ανάγνωση του έργου του Μακαβέλη. Πράγμα που δεν συνηθίζεται η εννέα ανάγνωση. Και επιπλέον είναι ο άξονα που επιτρέπει μια λίγο διαφορετική ματιά σε κλασικά πολιτικά προβλήματα και διαμάχε. Λοιπόν, στο σημείο αυτό έχω πει κάποια πράγματα που δεν έχω γράψει στο βιβλίο και έχω αναδείξει και ένα-δύο κομβικά ε, θέματα. Ξέρω κι όλας ότι θα εμπαθήνουν και ο Δημήτρης και ο Αλέξανδρος. Οπότε θα φύγω πολύ μπροστά ε, και θα πάω προς το τέλος του βιβλίου για να δείξω μία εικόνα που ταιριάζει στον χώρο που μας φιλοξενεί σήμερα, όπως σα προσχέθηκα. Μία από τις μορφές με τις οποίες συγκεκριμενοποιείται στην πολιτική ιστορία η σύγκρουση μεταξύ καιρού και χρόνου, είναι το δίλημα μεταρρύθμιση επανάσταση. Να μεταρρυθμίσουμε έτσι ευκαιριακά για να βελτιώσουμε λίγο τη ζωή μα τώρα, και γνωρίζοντα ότι και τι κατακτήσει αυτέ μπορούν να μα τι πάρουν πίσω, ή να δώσουμε όλε μα τι δυνάμει για την επανάσταση, για την οριστική συντριβή του εκμεταλλευτικού συστήματο, για την πλήρη και οριστική απελευθέρωση. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα ιστορικό ανέκδοτο από τη ζωή τη Emma Goldman. Την Emma Goldman, την γνωρίζετε, είναι μια τεράστια φιγούρα του αναρχικού κινήματο. Η Emma Goldman, λοιπόν, γύρω στα 1890. Συμμετείχε σε μια καμπάνια ενάντια στον αγώνα για το Οκτάωρο. Γύριζε όλη την Αμερική, πήγαινε από εργατική συγκέντρωση σε εργατική συγκέντρωση και προσπαθούσε να πείσει στου εργαζόμενου να μην αγωνιστούν για το Οκτάωρο, γιατί είναι μια μερική διεκδίκηση. Μια διεκδίκηση που δεν αξίζει τον κόπο, δεν αξίζει τον χρόνο του. Και θα έπρεπε καλύτερα να στρέψουν τι δυνάμει του στον αγώνα για την επανάσταση. Το έκανε λοιπόν αυτό για πολύ καιρό, για μήνε, η Έμα μέχρι που συνέβη το εξή. Κανονικά δεν θα σα διάβαζα από το βιβλίο, αλλά επειδή είναι από τι υποσημειώσει, τις, τις οποίε έτσι κι αλλιώ σπανίω διαβάζει ε, κόσμο, θα σας διαβάσω λίγο από τι υποσημειώσει σε ένα μικρό κομμάτι. Λοιπόν, σε μια συγκέντρωση λοιπόν από αυτέ. Ένα άνδρα, λέει η Emma Goldman στην αυτοβιογραφία τη, τα γράφει αυτά. Ένα άνδρα στην πρώτη σειρά, που είχε τραβήξει την προσοχή μου με τα λευκά μαλλιά και το λιπόσαρκο τσακισμένο πρόσωπο, σηκώθηκε να μιλήσει. Είπε ότι καταλάβαινε την ανυπομονησία μου με τέτοια μικρά αιτήματα, Όπω λίγο λιγότερε ώρε την ημέρα ή λίγα δολάρια περισσότερα την εβδομάδα. Ήταν νόμιμο για νέου ανθρώπου να μην δίνουν μεγάλη σημασία στον χρόνο. Αλλά τι θα έπρεπε να κάνουν οι άνδρε τη δική του ηλικία. Ήταν μάλλον απίθανο να ζήσουν για να δουν την τελική ανατροπή του καπιταλιστικού συστήματο. Έπρεπε λοιπόν να παραιτηθούν και από την ελάφρυση από δύο ώρε, ίσω από τη μισή δουλειά. Αυτό ήταν όλο και όλο που θα μπορούσαν να ελπίζουν να πραγματοθεί στη διάρκεια τη ζωή του. Έπρεπε να παραιτηθούν και από αυτό το μικρό επιτεύγμα. Ποτέ να μην έχουν λίγο περισσότερο χρόνο για διάβασμα ή για να βγουν έξω. Γιατί να αρνηθούμε τη δικαιοσύνη σε ανθρώπους αλυσοδεμένους στη γραμμή παραγωγής. Μετά λοιπόν από αυτό το επεισόδιο η Έμα Goldman αλλάζει ριζικά της τάσης και αποφασίζει ότι θα πρέπει και οι αναρχικοί να μάχονται για μεταρρυθμίσει. Και είναι μάλιστα πάρα πολύ σκληρή στην ε, αυτοκριτική τη και ε, για τη στάση τη να, να λιδωρεί την ανοησία των εργατών που πάλευαν για ασήματα πράγματα, όπω γράφει. Λέει ότι ε, για τη συνάντηση τη συγκεκριμένη, όπου ήταν και πολύ σκληρή, λέει ότι αυτό δεν ήταν συνάντηση. Τσίρκο ήταν και εγώ ήμουν ο κλόουμ. Παίρνει λοιπόν θέση πέρα τη μεταρρύθμιση. Αλλά δεν εγκαταλείπει και την επανάσταση. Συλλαμβάνεται στη συνέχεια. Φυλακίζεται, εξορίζεται. Πώ καταφέρνει να τα συνδυάζει η Goldman είναι ελευθεριακή και προσεγγίζει και αυτό το ζήτημα από τη σκοπιά της ελευθερίας. Ένα από τα συμπεράσματα του βιβλίου, ένα από τα συμπεράσματα που βγαίνουν από τη μελέτη αυτού του στοχαστή, του Μακαβέλη, που βρίσκεται στα θεμέλια της σκέψης, είναι ότι μέσα από το ζήτημα του πολιτικού χρόνου τίθεται το ζήτημα της πολιτικής ελευθερίας. Η διάκριση, η διάκριση μεταξύ καιρού και χρόνου αντιστοιχεί σε διαφορετικά ελευθερία. Σε σε επιθυμίε που πρέπει να γίνονται εξίσου σεβαστές και όχι να στρέφονται η μία ενάντια στην άλλη. Υπάρχουν στοχαστές, πρώτος ο Αγκάμπεν, πιστεύω, που έχουν προτείνει λύση και μια πολιτική χειραφετητική, απέναντι στη μεταφυσική του χρόνου όπου εδράζεται η αυτονομημένη και η αυθαίρετη εξουσία, μια πολιτική καιρολογική, μια πολιτική που να διαφορεί για τη διάρκεια, που να προσανατολίζεται μόνο με βάση τον καιρό. Η μελέτη αυτή δείχνει ότι αυτό δεν είναι συμπέρασμα. Ότι μια τέτοια αντίληψη για την πολιτική χρησιμεύει ω θεμέλιο για αυταρχικέ πολιτικέ ήδη από την εποχή και τη σκέψη του Μακιαβέλη. Ότι βεβαίω το ίδιο ισχύει και για την αντίστροφη προσέγγιση. Για μια πολιτική θεμελιωμένη στο χρόνο, στη διάρκεια. Και αυτή η πολιτική προσέγγιση χρησιμεύει εξίσου για την νομοποίηση των αυταρχικών πολιτικών. Είναι πολύ ασφαλέστερο για την ελευθερία να ακολουθήσουμε εδώ το παράδειγμα τη ελευθεριακή σε Το ζήτημα του πολιτικού χρόνου θέτει το ζήτημα τη πολιτική ελευθερία, πώ Ποιο αποφασίζει θετική ελευθερία και σε ποιο χρονικό πλαίσιο αρνητική ελευθερία. Δεν μπορούμε να αποφύγουμε τις συγκρούσεις όταν δίνουμε διαφορετική απάντηση στο ερώτημα ποιο και σε ποια όρια. Μπορούμε όμως να αποφύγουμε τη συγκρούση ανάμεσα σε αυτούς που, αν και δίνουν προτεραιότητα σε διαφορετικό ερώτημα, αν έθεταν το ίδιο ερώτημα, θα συμφωνούσαν. Η Emma Goldman συμφωνεί με τον εργάτη και καταφέρνει να σεβαστεί τη δικιά του επιθυμία για άμεση λύση, Καταφέρνει να σεβαστεί τη μεταρρύθμιση παρά το γεγονό ότι αγωνίζεται για την επανάσταση. Γιατί, Γιατί στο ερώτημα ποιο αποφασίζει, έχει την ίδια απάντηση με τον εργάτη. Και η απάντηση δεν είναι το αφεντικό. Λοιπόν, ε, ε, εγώ αυτά ήθελα να πω προ το παρόν. Θα επανέλθουμε και στη συζήτηση που θα ακολουθήσει. Ένα άλλο πράγμα που μαθαίνουμε μελετώντα το Μακιαβέλη είναι ότι έχει πολλέ φορέ μεγαλύτερη σημασία η πρόσληψη από το ίδιο το έργο. Δηλαδή, είναι από του. Ο γαστέ είναι πιθανότατα αυτό που έχει δραστη, διαστρεβλωθεί περισσότερο, έχει χρησιμοποιηθεί για τα πιο αντιφατικά πράγματα, έχει εκθιαστεί, έχει αναθεματιστεί, όλα τα πάντα. Ε, και φαντάζομαι το καταλάβατε και από, το, και από αυτά που είπαμε, το έχετε καταλάβει λίγο. Είναι λοιπόν άλλο αυτό που θέλουμε να πούμε, άλλο αυτό που λέμε και άλλο αυτό που γίνεται αντιληπτό τελικά. Οπότε και εγώ περνάω, περιμένω σήμερα, επειδή είναι η πρώτη φορά που παρουσιάζουμε το βιβλίο, περιμένω να ακούσω τον Δημήτρη και τον Αλέξανδρο για να καταλάβει και εγώ λίγο καλύτερα τι έχω γράψει. Λοιπόν, καταρχάς, ευχαριστώ το Σωτήρη για την ε, πρόσκληση. Ε, το βιβλίο του με έβαλε σε διάφορες δοκιμασίες, αλλά θα ξεκινήσω από την εξής. Εγώ δεν είμαι φίλος του Μακεβέλη, τον έχω διαβάσει, με προκαλεί κτλ. Αλλά έχω μία αποστροφή αρκετά μεγάλη. Παρόλα αυτά, αναγνωρίζω το σημείο εκκίνησης του, του Σωτήρη, που είναι το εξή. Καταρχάς, είναι μάλλον διάφορα σημεία, δεν είναι ένα. Αλλά είναι γεγονός, όπως είπε ε, τώρα στο τέλος, ότι ο Μακιαβήλου βρίσκεται στην αφετηρία της νεωτερικής σκέψης γύρω από την πολιτική και το πολιτικό. Και βρίσκεται σε αυτή την γιατί κάνει μια προσπάθεια που σίγουρα δεν είναι ολοκληρωμένη και αποτυγχάνει σε διάφορα σημεία να σκεφτεί την πολιτική δράση χωρίς να την υπάγει σε ηθικολογίες, μια ηθική φιλοσοφία, και προσπαθώντας επίσης να την απομακρύνει από διάφορες μεταφυσικές. Δεν πετυχαίνει πλήρως αυτό και ο Σωτήρις το δείχνει. Δείχνει αυτές τις διάφορες αποτυχίες μέσα στο έργο του Μακιαβέλη, αλλά ξεκινάει μια προσπάθεια. Έχουμε πραγματικά την αφετηρία μιας νεωτερικής σκέψη, η οποία δεν σκεφτεί το πολιτικό ως τέτοιο, χωρίς ούτε να ηθικολογεί γύρω από αυτό, ούτε να το δεσμεύει σε με μεταφυσικέ έννοιες Αποτέλεσμα αυτού του γεγονότος είναι ότι ο Μακιαβέλη μπορεί να προσφέρει ερεθίσματα και ιδέες για την πολιτική θεωρία, για την πολιτική πράξη ανεξάρτητα σε, στη δικιά μας εποχή, ανεξάρτητα από πολιτικούς προσανατολισμούς και από ε, διαθέσεις και κατευθύνσεις. Από εκεί και πέρα, όπως, όπως επισημαίνει και ο Σωτήρης, μπορεί να προσφέρει και περισσότερα ε, στοιχεία ή ερεθίσματα, και ναύσματα για περαιτέρω στοχασμό σε αυτούς και αυτές που ενδιαφέρονται για την ελευθερία ειδικότερα. Γιατί όντω, όχι, όχι στον ηγεμόνα εκ πρώτης όψης, αλλά κυρίως το άλλο έργο του Συνδιατριβές, ένα έργο που για διάφορους λόγους έχει σχετικά περιθωριοποιηθεί στη δημόσια εικόνα, στην γνωστή ιστορική εικόνα του Μακιαβέλη, παρότι είναι μεγαλύτερο σε έκταση και αφιέρωσε πολύ περισσότερο χρόνο σαν να το γράψουμε, λέτη κτλ. Σε αυτό το έργο του, το επίκεντρο του προβληματισμού του είναι όντω η ελευθερία. Η ελευθερία όπως την αντιλαμβάνεται, η ελευθερία μέσα από ένα ρεπουμπλικανικό πρίσμα με ε, κύριο σημείο αναφορά στη Ρώμη πριν την εποχή του, την υπεριαλιστική, την αυτοκρατορική κτλ. Αλλά η ελευθερία είναι και πολιτική ελευθερία είναι το θέμα του. Για αυτούς τους λόγους, δεν μπορούμε να τον αγνο... όχι απλώς δεν μπορούμε να τον αγνοήσουμε, αλλά ε, ε, αποτελεί ένα, ένα σημείο αναφοράς το οποίο πρέπει να επαναρχόμαστε για να σκεφτόμαστε την πολιτική, γιατί εξακολουθεί και σήμερα να πυροβοτεί διαδικασίες και ε, προβληματισμούς, όπως αυτούς που αποτυπώνει ο Σωτήρης το έργο του προσωρινά, αλλά και αυτούς που μπορεί να συνεχίσει κάποιο να επεξεργάζεται. Ένα πρόσθετος λόγος να διαβάσει κανεί αυτό το βιβλίο από ποια ελευθερία και αν έχει, και ιδίω αν έχει μια ελευθεριακή εφετερία, δεν είναι μόνο ο ίδιο ο Μακιαβέλκη Σιμανσέ που έχει για την πολιτική σκέψη, ούτε η έμφαση που δίνει στην ελευθερία. Είναι και η δουλειά που έχει κάνει ο Σωτήρης, και θα το πω αυτό σε αυτό το σημείο. Δεν θα επανέλθω ειδικά στο, στο πρόσωπο, ε, γιατί είναι ένα δείγμα πραγματικά σοβαρή μελέτη. Μια μελέτη που δεν αναφέρεται μόνο στον χρόνο, αλλά που έχει πάρει το χρόνο της για να την κάνει, να την επεξεργαστεί, να επανέλθει και ένα δείγμα πολιτική θεωρίας που πραγματικά προτείνει κάτι και σε επίπεδο μεθόδου για το πώς κάνουμε πολιτική θεωρία. Δηλαδή, ε, κάνει επιδίδεται σε αυτή την προσπάθεια να μπει μέσα στο κείμενο, να το δουλέψει, είναι χαρακτηριστικό ότι το έχει διαβάσει από το πρωτότυπο, έχει κάνει τη δικιά του μετάφραση έχει σταθεί σε διάφορα σημεία, έχει επανέλθει, έχει μια τριβή χρόνου με αυτό το κείμενο. Και να διατυπώσει, να Αφενό να αναδείξει το ίδιο το κείμενο, αλλά από την άλλη να διατυπώσει και τη δική του διάθεση, στάση και δουλειά σε σχέση με αυτό το κείμενο. Άρα το θεωρώ ένα σημαντικό δείγμα καλής πολιτική θεωρίας, που στέκεται σε αυτό με το οποίο αναμεδύεται, προσπαθεί... Να εκφέρει το δικό του λόγο, αλλά ταυτόχρονα να σέβεται και το λόγο αυτού με τον οποίο συνομιλεί. Και τον καταθέτει, τον παρουσιάζει, τον αναλύει, τον επεξεργάζεται. Άρα και για τον ίδιο τον Μακιαβέλη και τη συνεισφορά που έχει στη σύγχρονη πολιτική σκέψη, αλλά και για τη δουλειά που έχει κάνει ο Σωτήρης με τον Μακιαβέλη, αυτό είναι ένα βιβλίο από το οποίο αξίζει να διαβαστεί. Πιο συγκεκριμένα τώρα, τι είναι αυτό το οποίο καθιστά τον Μακιαβέλη έναν νεωτερικό στοχαστή γύρω από το πολιτικό. Είναι ο πρώτο γνωστό στοχαστή, ενδεχομένω η αρχαιολογική σκοπάτη να φάει και άλλου στην επιφάνεια, αλλά είναι ο πρώτο που γνωρίζουμε και με τέτοια απήχηση, ο οποίο έκανε τον ανταγωνισμό, ο οποίο στην περίπτωση, α πούμε, με τα γενέστερα του Μάρξ έγινε ταξικό ανταγωνισμό, αλλά εδώ μιλάμε για έναν ανταγωνισμό πραγματικά κοινωνικών στρωμάτων. Τον έκανε επίκεντρο του πολιτικού. Ενώ μέχρι τότε ο στόχο τη πολιτική σκέψη ήταν η διασφάλιση της αρμονίας. Μπορεί να αναγνώριζε την ύπαρξη του διχασμού, ο Αριστοτέλης τον αναγνωρίζει το διχασμό αυτό, τον κοινωνικό ανταγωνισμό, αλλά ο Μακεβέλη δεν τον αναγνωρίζει απλώς. Λέει ότι μια ελεύθερη πολιτεία είναι οικοδομημένη πάνω σε αυτόν τον ανταγωνισμό. Και είναι οικοδομημένη πάνω σε αυτόν τον ανταγωνισμό γιατί ο ανταγωνισμός αυτός ως έκφραση και εκδήλωση στο δημόσιο πεδίο διαφορε... ριζικά διαφορετικών είναι εκείνο το πεδίο με το οποίο εκφράζεται η ελευθερία και το οποίο αν διατηρηθεί θα συνεχίσει να εκφράζεται. Πέρα από κάθε προσπάθεια να ομογενοποιηθεί ο πολιτικός χώρος και χρόνος και να επικρατήσει η μία άποψη, η μία αρχή, η μία ιδεολογία, η μία εξουσία. Ένα δεύτερο, και αυτό, αυτή η έμφαση στο στοιχείο του ανταγωνισμού και της αξία του ανταγωνισμού συνδέεται επίσης την περίπτωση του Μακιαβέλη με την αναγνώριση της ενδεχομενικότητας. Τι σημαίνει αυτό ότι ο Μακιαβέλη στην πραγματικότητα αναγνωρίζει την τυχεότητα ως βασική, βασικό άξονα πάνω στον οποίο κινείται η πολιτική και οργανώνεται η κοινωνική ζωή. Κατά τον Μακιαβέλη δεν υπάρχουν ούτε κάποιοι νόμοι τη εξέλιξη, ιστορική, φυσική όπω ήταν στο παρελθόν, η νόμοι του λόγου που να ρυθμίζουν και να διέπουν την ιστορία. Η ιστορία είναι ένα πεδίο αγώνων, το αποτέλεσμα των οποίων δεν μπορούμε να το προκαθορίσουμε. Άρα, ενδεχομενικότητα και ανταγωνισμό που σήμερα βρίσκονται στο επίκεντρο μια αντίστοιχη πολιτική σκέψη, προβάλλονται για πρώτη φορά και περιβάλλονται και με με αξία στο έργο του Μακιαβέλη. Και επειδή ακριβώς είναι στην αρχή και δεν έχει επενδυθεί με διάφορες άλλες θεωρίες, ε, θεωρίες και συμβιβασμούς στη συνέχεια, αναζωογονεί την πολιτική σκέψη γύρω από αυτά τα ζητήματα η αναμέτρηση με τη δικιά του δουλειά. Μια άλλη σημαντική διάσταση που μας ενδιαφέρει σήμερα είναι το θέμα, γύρω από το Μακιαβέλη, εξώσω από τον ανταγωνισμό και την εδεχομενικότητα που είπα, είναι το θέμα του ρεαλισμού. Είναι γνωστό ότι ο Μακιαβέλη είναι ο θεμελιωτής στη νεότερη πολιτική θεωρία και επιστήμη, ο θεμελιωτής της ρεαλιστικής σχολής. Αυτό συνήθως ερμηνεύεται ως μία αντίληψη για την πολιτική, μία προσέγγιση για την πολιτική, όπου η πολιτική είναι μόνο παιχνίδια εξουσίας, όπου δεν πρέπει να... Ακολουθούμε ηθικέ αρχέ, ιδανικά κτλ. Και, και όπου θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη τον πραγματικό συσχετισμό δυνάμεων και να προσαρμοζόμαστε σε αυτόν. Αυτό που σήμερα κατανοείται ω ρεαλισμό είναι η προσαρμογή στο υπάρχον. Αυτή η αντίληψη, κατά τη γνώμη μου, είναι θεμελιωδό λάθο ό,τι αφορά τη σκέψη του ίδιου του Μακιαβέλη, που θεωρείται ω ηγητή τη ρεαλιστική σχολή. Γιατί, αν διαβάσει κανεί όχι του. Τι Διατριβέ που είναι ένα ρεπουμπλικανικό δημοκρα... έργο, αλλά τον ίδιο τον, τον ηγεμόνα με τι αντιφάσεις που έχει για το πώ αντιλαμβάνει το πραγματικό, που... τι οποίε αντιφάσει αναδεικνύει ο Σωτήρης. Δηλαδή υπάρχει μια αντικειμενική θεώρηση ότι ε, η ιστορία καθορίζεται από ανεξάρτητε δυνάμει από τον άνθρωπο, από τη φωρτούνα, την τύχη κτλ. που δεν τι ρυθμίζουμε, αλλά από την άλλη υπάρχει και μια υποκειμενική θεώρηση του τι κάνει ο ηγεμόνας Και στη ρεαλιστική πολιτική του ηγεμόνα η κύρια ιδέα δεν είναι απλώ να προσαρμοστούμε. Απέναντι στο δεδομένο, απέναντι στον υπάρχοντα συσχετισμό δυνάμεων, είναι να, είναι να παρέμβουμε σε αυτό για να νικήσουμε. Και τι σημαίνει παρεμβαίνω στον υπάρχοντα συσχετισμό δυνάμεων, Σημαίνει τον κατανοώ, σημαίνει, σημαίνει προσπαθώ να δω ευκαιρίε, να και χάσματα που υπάρχουν απέναντι στο, μέσα στο κυρίαρχο σύστημα και να εισαγάγω τη δική μου παρέμβαση, τη δική μου δύναμη μέσα σε αυτόν τον συσχετισμό δυνάμεων, ώστε να τον αλλάξω. Ρεαλισμό στην περίπτωση του Μακιαβέλη, και μιλώ για το πιο ρεαλιστικό του έργο, τον, θεωρητικά τουλάχιστον, τον ηγεμόνα. Ρεαλισμό δεν σημαίνει προσαρμογή στο υπάρχον. Σημαίνει παρέμβαση και αλλαγή του υπάρχοντο, ξεκινώντα από αυτό και βάζοντα τη δικιά μου δύναμη μέσα σε αυτό. Τώρα, τι σημαίνει αυτή η δικιά μου δύναμη, είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Πώ θα την αντιληφθούμε, Ο Μακιαβέλη τη σκεφτόταν με όρου ενδεχομένω ενό ατόμου, ενό ηγεμόνα. Που αυτό συλλογικοποιείται βέβαια στην περίπτωση των διατριβών. Από αυτή την ιδέα, ωστόσο, ο Γκραμ στη συνέχεια ήρθε να μα πει ότι ο ηγεμόνα είναι το κόμμα. Και σήμερα μπορούμε να σκεφτούμε τον ηγεμόνα με άλλου όρου. Μπορούμε να σκεφτούμε όρου που συνδέονται με το άλλο έργο του Μακεδονίου, τι διατριβέ, ω μια συλλογική κίνηση. Όπω αυτό που λέει ο λαό. Ο λαό είναι οι πολλοί απέναντι στου λίγου. Αυτοί οι πολλοί απέναντι στου λίγου έχουν μια δύναμη που πηγάζει από την ενότητά του. Και η ενότητα αυτών των πολλών απέναντι στου λίγου μπορεί να χρησιμοποιήσει τη δύναμή τη για να παρέμει στο σχετισμό δυνάμεων, αφού τον καταλάβει και αφού δει τα κενά και τα προβλήματα και τι αδυναμίε που έχει. Και να κάνει μια πολύ ρεαλιστική πολιτική, που δεν είναι πολιτική προσαρμογή, αλλά πολιτική ανατροπή. Όχι από το πουθενά, όχι με βάση απλώ κάποια ιδανικά οι θεωρίε απομακρυσμένε από του συμβαίνει, αλλά διαβάζοντα το σήμερα και παρεμβαίνοντα σε αυτό. Εν συνεχεία έρχομαι στο ζήτημα που για τον, για τον Σωτήρη είναι ο άξονας για να διαβάσει το Μαγκιαβέλη, δηλαδή την ελευθερία. Και μα ανέφερε το πώς προσεγγίζει αυτό το θέμα με βάση τη διάκριση που κάνει ο Μπεριλίνς σε θετική και αρνητική ελευθερία, πώς αυτή εμφανίζεται και αν εμφανίζεται στο έργο του Μαγκιαβέλη και Για μένα η πιο σημαντική συμβολή του, του βιβλίου είναι ότι συνδέει τι δύο διαφορετικέ αντιλήψει για την ελευθερία, αρνητική ελευθερία, ίσον απουσία εμποδίων στο να πραγματοποιήσει την επιθυμία, θετική ελευθερία, συμμετοχή στον καθορισμό των πολιτικών πραγμάτων, πολιτική πράξη δηλαδή, και όχι ατομική εκπλήρωση των επιθυμιών, συνδέει αυτέ τι δύο διαφορετικέ προσεγγίσεις στην ελευθερία όπω εμφανίστηκαν στην εωτερικότητα, με το θέμα του χρόνου, όπω μα είπε στο τέλο. Και το θέμα του χρόνου που εμφανίζεται και στο Μακιαβήλ, είναι θεμελιώδε για όλη την εωτερικότητα, για όλη την εωτερική σκέψη και για όλη την πολιτική σκέψη και δράση μέχρι σήμερα, γιατί ο χρόνος, σε αντίθεση με το χώρο, είναι η κύρια δομή την οποία ανέδειξε η εωτερικότητα. Η εωτερικότητα έγινε ένα πεδίο, ένας πολιτισμός, που έβαλε το χρόνο πάρο από το χρόνο. Γιατί επιτάχυνε τον χρόνο, γιατί δημιούργησε μια ιστορική αλλαγή και όπως έχουν πει και άλλοι, Κάτι πιο επαναστατικό από την ιστορική αλλαγή, την αλλαγή μέσα στην αλλαγή, την προσπάθεια να αλλάξουμε ακόμα το και το ρυθμό τη αλλαγή. Και αυτό έκανε το επαναστατικό κίνημα από το τέλο του 19ου αιώνα και μετά. Δηλαδή, δεν δεχόταν την υπάρχουσα ιστορική αλλαγή, την επιτάχυση που έφερε ο καπιταλισμό, η ανάπτυξη των φυσικών επιστημών, τη τεχνολογία κτλ. Λέγει μέσα από αυτό το ρυθμό αλλαγή πρέπει να παρέμβουμε. Άρα να αλλάξουμε την αλλαγή. Όλα αυτά λειτουργούν σε επίπεδο χρόνου. Επιτάχυση του χρόνου, διαμόρφωση του χρόνου, διαχείριση του χρόνου. Και ο Μακιαβέλη μιλάει για το χρόνο. Μιλάει σε μεγάλο βαθμό για το χρόνο, προσπαθεί μέσα από το χρόνο να δει πώς μπορούμε να παρεύουμε πολιτικά, για να τον διαμορφώσουμε, και να παραγάγουμε πολιτική και βέβαια ε, αντιμετωπίζει, γιατί είναι ένα τεράστιο θέμα, αντιμετωπίζει όρια και προβλήματα που σε σημαντικό βαθμό επισημαίνει ο Σωτήρης. Το ένα από αυτά τα προβλήματα είναι ότι αν... Προ, ε, προτιμήσουμε το χρόνο ω διάρκεια. Έχουμε συγκροτήσει ας πούμε, μια κοινωνική κατάσταση που θεωρούμε ότι είναι καλή, που εξασφαλίζει σε ένα στοιχειώδη βαθμό δικαιώματα, ελευθερίες, ισότητε κτλ. Θέλουμε να τη διατηρήσουμε σε βάρο τον οποιοδήποτε απέναντι στι τόπιε απειλέ αντιμετωπίζουμε. Τι κάνουμε εκεί. Οι Ρωμαίοι εφήβραν το θεσμό του δικτάτορα. Και γνωρίζουμε τι μπορεί να γίνει αυτό ο θεσμό του δικτάτορα. Όχι τι ήταν στην αρχαία Ρώμα, τι μπορεί να γίνει. Έκτακτη εξουσία για να διατηρήσουμε. Στην διάρκεια του καθεστώτος, άρα να εξαφανίσουμε ατομικέ ελευθερίε και πολιτικέ ελευθερίε, ενδεχομένω, αυτό είναι ο κίνδυνο, στο όνομα τη διατήρηση ενό καθεστώτος. Αλλά υπάρχει και από την άλλη πλευρά του χρόνου. Του χρόνου, απρόοπτο, παρέμβαση κτλ. Αν θέλουμε να μείνουμε σε αυτό κυρίω το επίπεδο, στην παρέμβαση, την αλλαγή, τη χρησιμοποίηση ευκαιριών και αγνοήσουμε τη διάρκεια, τη διάρκεια και στο μέλλον, αλλά και τη διάρκεια τη ιστορία που έχει τα προπαρελθόν. Πάλι μπορεί να οδηγηθούμε σε μια εξάλληψη του υπάρχοντος και την ακύρωση των δυνατοτήτων του μέλλοντος. Εδώ ο Σωτήρης αναφέρει μια πολύ σημαντική εικόνα από τον ηγεμόνα και διάσταση, την οποία δεν την έθιξε τώρα, που είναι αυτό που ονομάζει ερημοποίηση. Υπάρχει στον Μακιαβέλ μια φοβερή ιδέα, τον ηγεμόνα που την, έχουμε, την ζήσαμε στην εσωτερικότητα, που είναι ότι για να παρέμβει ο Ιγεμόνας και διαμορφώσει ένα νέο καθεστώς, αυτό το λέει στον ηγεμόνα, όχι στις διατριβές, ε, αυτό που θα πρέπει να κάνει είναι να ουσιαστικά να εξαλείψει το υπάρχον, το προϋπάρχον, να δημιουργήσει μία έρημο από το υπάρχον, να διαλύσει την υπάρχουσα κοινωνική πολιτική κατάσταση κτλ και να, να κάνει όλη την κοινωνία ένα αδρανές υλικό, το οποίο μπορεί σαν μηχανικό να το διαμορφώσει όπω θέλει. Και τότε θα πετύχει. Και αν σε συνδυασμό με αυτή την αδρανοποίηση τη κοινωνία παρέμβει δυναμικά και ασκήσει βία στη συνέχεια, είναι πιθανό ότι θα πετύχει. Ο σωτήρης μα λέει δικαίω ότι αυτό είναι η συνταγή αυταρχισμού. Okay. Εδώ έχουμε μια πολιτική του καιρού, μια πολιτική τη παρέμβαση, καινοτομία, ευκαιρία κτλ., που πάλι παράγει αυταρχισμό. Εγώ θέλω να σα παραπέμψω για να δούμε τι σημαίνει αυτό ο αυταρχισμό πέρα από το Μακιαβέλη, σε ένα πολύ σημαντικό έργο του James Scott Δεν έχει μεταφράσει ελληνικά με τίτλο «Seeing like a state», βλέποντας ω κράτο. Και σε αυτό ο James Scott, ένας κορυφαίος σύγχρονος κοινωνιολόγος, ε, αναλύει μια σειρά από πολιτικές, που, πολιτικές συνοτερικότητας που λειτουργήσαν με αυτόν τον τρόπο. Κράτη, κυβερνήσεις, οι οποίες ήθελαν να αντιμετωπίσουν την κοινωνία ως μια ε, αδρανή ύλη, να την κάνουν μια αδρανή ύλη και να παρέμβουν πάνω σε αυτή για να τη μετασχηματίσουν σύμφωνα με ένα ορθολογικό σχέδιο που είχαν. Και αναφέρει από την κολεκτιβοποίηση του Στάλιν μέχρι την αντίστοιχα σχέδια για εξορθολογισμό τη παραγωγή στην Τανζανία. Και αυτό που λέει είναι ότι υπήρχε μια ιδέα τη εωτερικότητα που την βρίσκουμε σε διάφορα στάδια και την βρίσκουμε ήδη στο Μακιαβέλη ότι ένα τρόπο για να αλλάξουμε την κοινωνία και να την εξορθολογήσουμε είναι να διαλύσουμε το υπάρχον, του υπάρχοντε κοινωνικού να φέρουμε του ανθρώπου σε μια. Όπω είναι συγκροτημένοι σήμερα, σε μια κατάσταση παράλυσης, διάλυσης που δεν μπορούν να συνοηθούν μεταξύ του, δεν μπορούν να αναπαραγάγουν ό,τι ήδη γνωρίζουν τι συνήθειέ του, να του διαλύσουμε αυτέ τι συνήθειε για να κτίσουμε πάνω σε αυτέ το καινούριο. Σε αυτέ τι συνθήκε, οι υπάρχοντε άνθρωποι και οι κοινωνικέ σχέσει, πράγματι συχνά δεν μπορούν να αντιδράσουν, ιδίω όταν είναι βία η παρέμβαση και δεν έχουν, αποπροσανατολίζονται, χάνουν το, το μπούσυλα που είχαν μέχρι τότε. Και ο μόνο που ρυθμίζει αυτή τι κατάσταση είναι πράγματι ο αυταρχικό ηγεμόνα. Και ενώ οι προθέσει μπορεί να είναι οι καλύτερε δυνατέ, και δεν μιλάω κατά για το Στάλι, αλλά και για άλλα σχέδια όπω αυτά που σα είπα στην Τανζανία ή αυτά που είχε και ο Λεκορμπιζιέ για παράδειγμα, για το πώ θα δημιουργήσει ε, κοινωνικέ κατοικίε, ισότητα, ορθολογικότητα κτλ. στι ενωτερικέ συνθήκε, οδηγούν στο χειρότερο αυταρχισμό. Αυτό λοιπόν μα Μα οδηγεί στην ιδέα ότι θα πρέπει να σεβαστούμε το χρόνο, όχι μόνο χρόνο χρονοδιάρκειας στο μέλλον, αλλά και ως διάρκεια στο παρελθόν και να συνδέσουμε όλη αυτή τη συνθήκη με την προσπάθεια να παρέμβουμε στο τώρα και να αλλάξουμε το τώρα. Η ιδέα ότι θα πρέπει να διαλύσουμε τη χρονικότητα του παρελθόντου και να μην σεβαστούμε τη διατήρηση του μέλλοντος, την αναπαραγωγή της ζωής, της κοινωνίας και του φυσικού περιβάλλοντος. Προφανώ ε, προφανώς μπορεί να οδηγήσει πολύ εύκολα σε αυτές τις απολυταρχικές λύσεις. Από την άλλη, η έμφαση μόνο σε συντήρηση του παρελθόντος προφανώς ή του μέλλοντος είναι η συνταγή για να μην αλλάξει τίποτα. Είναι μια άλλη ε, συνταγή για το συντηρητισμό. Άρα ακριβώς το βιβλίο θέτει αυτό το ερώτημα πώς διαχειριζόμαστε τη χρονικότητα, το τώρα, την αλλαγή στο σήμερα, σε σχέση με το παρόν και το παρελθόν, χωρίς να βιάζουμε και να εκβιάζουμε. Και νομίζω ότι αυτό, αυτά τα ερωτήματα που θέτει γύρω αυτό το ζήτημα πρέπει σήμερα να τα σκεφτούμε περισσότερο παρά ποτέ. Ανέφερε το θέμα το θέμα μεταρρύθμιση και επανάσταση. Στην πραγματικότητα υπάρχει μια άλλη προσέγγιση, όχι ακριβου, σε αυτό το ίδιο ζήτημα διαχείρισης του καιρού και του χρόνου, την ίδια την αναρχική σκέψη από αρκετά νωρί, που δεν τίθεται με αυτού του όρου τη μεταρρύθμιση μέσα στο σύστημα. Και εγώ θα σα φέρω το παράδειγμα του Κροπότκιν. Ο Κροπότκιν, τι, ποια ήταν η διαφορά που είχε ας πούμε, τον Πακούιν, τον Πακούιν, είχε αυτήν την ιδέα που δεν ήταν νομιμικότητα, που προερχόταν από τον ε, ρωσικό μηδενισμό, που ήταν αυτή ακριβώ τη αντίληψη να εξαφανίσουμε το παρελθόν και το παρόν και να χτίσουμε από το μηδέν το καινούριο. Ο Κροπότκιν διαφωνούσε με αυτή τη θέση, την οποία ενστερνιζόταν και με διάφορους τρόπους προ... προήγαγε ο Μακούνε. Και έλεγε ότι ε, αυτή, σε κάποιο βαθμό, έλεγε ότι ώρα μπορεί να έχει νόημα αυτό σε συγκεκριμένε ηθίκε, μεγάλε καταπίεσει κτλ. Αλλά το κύριο και το πιο σημαντικό είναι να αρχίσουμε να κτίζουμε το μέλλον σήμερα. Άρα υπάρχει μια διαδικασία παρέμβαση στο παρόν. Οικοδόμηση του διαφορετικού, του εναλλακτικού, του άλλου, του μελλοντικού, εδώ και τώρα. Είναι παροντική. Είναι μια πολιτική του καιρού. Η οποία ωστόσο αναφέρεται στο μέλλον. Και αυτή δεν είναι απλή μεταρρύθμιση. Όταν έλεγε να, να δημιουργηθούν συνεταιρισμοί αστικοί, εξωαστικοί, στην ύπεθρο κτλ., εργα, ε, συνεταιρισμοί εργασία, συνεταιρισμοί καταναλωτικοί, να καλλιεργήσουμε μια άλλη κουλτούρα κοινωνικών σχέσεων, εδώ και τώρα για να ετοιμάσουμε το μέλλον. Ακριβώ προσπαθούσε, χωρί τα το με αυτού του όρου, να συνδυάσει τον καιρό με τον χρόνο. Μία αναφορά στο χρόνο του μέλλοντο, μία αναφορά στο χρόνο του παρελθόντος, γιατί ήθελε να αντιμετωπίσει με αυτόν τον τρόπο τι κοινωνικέ ανάγκε των ανθρώπων, όπω είναι εδώ και τώρα, και όχι να κάνει του ανθρώπου μία αδρανή ύλη για να φτιάξει το δικό του όνειρο, να αντιμετωπίσει τις δικέ του ανάγκε, να τις συνδέσει με μια χρονική μελλοντικότητα, αλλά και να παρέμβει στο παρόν για να το αλλάξει να χρησιμοποιήσει ευκαιρίες, τα κενά που έχει το τωρινό σύστημα και η διάρκειά του. Και νομίζω ότι αυτό είναι σήμερα πιο επίκαιρο, πιο αναγκαίο να το σκεφτούμε, από ότι ποτέ. Σύγουρο με την Μακρυγωρία. και φιλόσοφος Αλέξανδρε τη δικαίουσε. Έπρε, έπρεπε να κάποιος να αναλύσει εμπεριστατωμένα. Εγώ δεν είμαι φιλόσοφος, επαγγελματίας, τουλάχιστον αιρασιτέχνης, ε, αλλά νομίζω καλός φίλος του Σωτήρη με τιμά και αυτός με τη φιλία του τον παρακολουθώ έτσι ως κοινωνική δράση το τελευταίο καιρό και με ενδιέφερε ιδιαίτερα αυτό που έκανε γιατί εγώ αντίθεση με τον Αλέξανδρο ε, είμαι γοητευμένος από τη σκέψη του Μακιαβέλη ίσως ακριβώς επειδή είμαι ιστορικός και οι ιστορικοί γοητεύονται από προσωπικότητες που βρίσκονται στα μετέχμια εποχών. Είναι αλήθεια αυτό που υπόθηκε, ότι ο Μακιαβέλη είναι στην απαρχή της νεωτερικότητας, είναι στην απαρχή της συγκρότησης αυτού που αποκαλούμε εθνικό κράτος, σύμφωνα και με τον Αλτούσέρ, τον οποίο αναφέρει και ο Σωτήρης κάποια στιγμή, αλλά κατά τη γνώμη μου έχει το εξή. Επίσης χαρακτηριστικό που δεν πρέπει να μας διαφεύγει. Η σκέψη του οικοδομείται πριν συγκροτηθεί αυτό που εγώ αποκαλώ μοντέλο της αστικής μηχανής κυριαρχίας πάνω στην κοινωνία. Δηλαδή, πριν συγκροτηθεί αυτό που αποκάλεσε ο Φουκώ βιοπολιτική, πριν συγκροτηθεί μέσα από το πολιταρχικό κράτος, ο γραφειοκρατικός μηχανισμός, τον οποίο υιοθέτησε και αναπαρήγαγε στο εσωτερικό του και το αστικό συνταγματικό κράτος στην εωτερικότητα. Είναι δηλαδή μια στιγμή όπου μπορούμε να συλλάβουμε την εωτερική κυριαρχία με πολιτικούς όρους, αλλά όχι με συνθήκες ολοκληρωτικού ελέγχου της κοινωνίας. Οπότε, σε εκείνο το χρονικό σημείο, Μπορεί ο Μακεβέλη να δανειστεί ένα μοντέλο του πώς συμβουλεύω τον ηγεμόνα, το οποίο υπήρχε ήδη στο Μεσαίωνα. Ξέρουμε ότι υπήρχαν αντίστοιχα κάτοπτρα ηγεμόνων, έτσι τα λέγανε στο Βυζάντιο. Υπήρχαν λόγοι που συμβούλευαν να ηγεμόνα και πέρα ακόμα από τις μεταφυσικές δεσμεύσεις για το πώ θα έπρεπε να είναι καλός καγαθός και ενάρετο ή, εν πάση περιπτώσει, αποτελεσματικός. Παίρνει λοιπόν τη μορφή του προφήτη Μωυσή, την οποία χρησιμοποιεί ακριβώς σαν, τον, σαν τη μορφή εκείνη που θα διασχίσει την έρημο του πολιτικού για να κατασκευάσει ένα νέο κράτος από το μηδέν στη γη Χανάν, αλλά δεν έχει ακόμα ο ίδιος είναι έξω από τον οριζοντά του διαπιστώσει ποια μπορεί να είναι η αυτόνομη διάδραση του μηχανισμού αυτού του κρατικού που μόνο από το Χόψ και μετά, από το Λεβιάθαν και μετά θα μπορέσουμε να τη συνειδητοποιήσουμε στην εωτερικότητα. Άρα λοιπόν κρατάμε την ιδιαιτερότητα αυτή του Μακιαβέλη και α πάμε τώρα στην ιδιαιτερότητα του βιβλίου του Σωτήρη. Το βιβλίο του Σωτήρη είναι περισσότερο φιλόδοξο από όσο δείχνει γιατί στην πραγματικότητα πιάνει ένα σημείο της πολύ πρόσφατη κουβέντα για τη συγκρότηση του μετανεωτεωρικού κράτους, όπως αυτή την εισηγήθηκαν οι Νέγκρι και Χάρτη στο βιβλίο του Σ Αυτοκρατορία. Σας θυμίζω ότι στην απαρχή της Αυτοκρατορίας χρησιμοποιούν την κυκλικότητα των πολιτευμάτων του Πολίβιου, του Ρωμαίου Ιστορικού, που είναι στην πραγματικότητα το αντικείμενο κριτικής και του Μακιαβέλη. Ουσιαστικά στείνουν το μετανεωτερικό τους κομμουνιστικό μανιφέστο χρησιμοποιώντας όχι κλασικού αλλά προνεωτερικού. Έτσι. Χρησιμοποιούν την ανάγνωση του Πολίβιου για την κυκλικότητα των πολιτευμάτων. Εδώ ε, α γίνω λίγο δάσκαλο και λίγο Google, μόλον ότι ο Σωτήρη θεωρεί ότι. Όλοι μας θα μπορούσαμε να επισκεφτούμε το Google για να τα μάθουμε. Εδώ έχουμε την κυκλικότητα της αριστοτέλειας θεώρησης ότι η βασιλεία εκπίπτει σε η αριστοκρατία εκπίπτει σε ολιγαρχία, η δημοκρατία εκπίπτει σε οχλοκρατία και επειδή στην κλασική ελληνορωμαϊκή αρχαιότητα είχαμε την έκπτωση του ενός πολιτεύματο του καλού στο κακό, Δόθηκε μία λύση από τη Ρώμη, σύμφωνα με τον Πολύβιο, η οποία σχημάτισε το ιδανικό μεικτό πολίτευμα όπου συνδυαζόταν βασιλεία, αριστοκρατία και δημοκρατία, ο αυτοκράτορα η συγκλητική κυπλιβή, πριν βέβαια από τον αυτοκράτορα η έννοια του δικτάτορα, την οποία πριν α, από λίγο ε, συζήτησε ο Αλέξανδρος, και το μεικτό πολίτευμα κατάφερε ακριβώς να κατακτήσει το χρόνο, ότι εκκίνησε από μια νίκη του καιρού. Στη στιγμή δηλαδή της σύγκρουσης από τη ρεπουμπλικανική στην αυτοκρατορική Ρώμη. Έρχεται λοιπόν εδώ ο Σωτήρης και λέει σε αυτό το κρίσιμο σημείο το οποίο, στο οποίο ο Νέγρη και ο Χάρτ βασίζουν όλη τη θεωρησή του για το σύγχρονο κόσμο, λέγοντας ότι η σύγχρονη αυτοκρατορία, ανεξαρτήτως της Αμερικανικής κυριαρχίας, επαναλαμβάνει ένα προς ένα το μεικτό εντός εισαγωγικών του πολιτεύματος, όπου εδώ πέρα το αυτοκρατορικό εκτελεστικό το, παίζει, το παίζουν οι μηχανισμοί καταστολής κρούσης, η στρατιωτική παγκοσμίω, το παιχνίδι της αριστοκρατίας το παίζουν οι και το παιχνίδι των πληβίων, το δημοκρατικό, το παίζουν πια τα δίκτυα που στείνουν οι από κάτω, ένα δίκτυα του πλήθους, τα οποία είναι ταυτόχρονα ενσωματωμένα στην αυτοκρατορία, αλλά και πηγές αντίσταση στην αυτοκρατορία, κατά αυτούς. Άρα, εδώ έρχεται η ανάγνωση του Σωτήρη που μας λέει ότι υπάρχει, ξέρετε, ένα πρόβλημα, γιατί, όταν ο Μακιαβέλη διαβάζει τον Πολίβιο και όχι όταν ο Νέγρη και ο Χάρτη διαβάζουν τον Πολύβιο, διαπιστώνει ένα πρόβλημα ότι ο Πολίβιος μιλάει από την πλευρά της αυτοκρατορίας, από την πλευρά του χρόνου, από την πλευρά της περιοριστικής τη της έτσι της α, α, αρνητικής να το πω, με βάση το, έναν υποστασιοποιημένο λόγο, με βάση τη φύση, η οποία έρχεται να μας πει με ποιο τρόπο θα κυβερνηθεί ο κόσμος. Και τι κάνει ο Μακεβέλης έρχεται, λέει, και στην ένα δημοκρατικό, να το πούμε έτσι, μοντέλο, ένα μοντέλο όπου δεν παίζει τόσο σημαντικό ρόλο η εξουσία, αλλά η ελευθερία. Εδώ, βέβαια, υπάρχει ένα θεωρητικό ζήτημα, κατά πόσο μία έννοια που εμείς την στην πραγματικότητα στο κεφάλι μας την έχουμε όπως την έχουν επεξεργαστεί οι μεγάλοι φιλελεύθεροι του 18ου διαφωτιστές και οι μαρξιστές σοσιαλιστές αναρχικοί του 19ου και του 20ου μπορούμε να την προβάλλουμε στο 15ο 16ο αιώνα με βάση δι, τις δύο έννοιες που χρησιμοποίησε ο Μακιαβέλη τη φορτούνα, την τύχη και τη βύρτου, την αρέτη μας λέει ο Μακιαβέλη ο ηγεμόνας, τι είναι ο ηγεμόνας ένταυρος, έτσι. αλογό η οπλή της βίας την οποία, την οποία μπορεί να ασκήσει και άνθρωπος η πλευρά της συνένεσης που μπορεί να ασκήσει. Και σε αυτό το πεγνίδι επειδή δεν μπορεί, δεν μπορεί να εναλλάσει εύκολα τους ρόλους αυτούς εναλλάσει δύο άλλους. Τους ρόλους του λονταριού και της Αλεπούς. Άλλοτε και με μεγάλα επίβολα όνειρα και άλλοτε πονηρός προσπαθώντας να χτυπήσει τον εχθρό ε, από εκεί που δεν το περιμένει. Ωραία. Όμως, για ποιο λόγο πρέπει να είναι λιοντάρι και λεπού, για να αντιμετωπίσει τις μεταπτώσεις της τύχης, άρα λοιπόν τις μεταπτώσεις της ιστορίας, τις μεταπτώσεις ε, μιας χρονικότητας την οποία δεν μπορεί να ελέγξει, με βάση όμως τι, με βάση μια αρετή του ηγεμόνα που πρέπει να διαθέτει, που κάθε άλλο, δεν είναι αυτό που έχουμε στο κεφάλι μα όταν λέμε Μακιαβελισμό. Πολύ ωραίε οι σελίδε εκείνε που αναφέρει την καταδίκη του Αγαθοκλεί, δηλαδή του τυράννου των Συρακουσών από τον Μακιαβέλη, σαν ένα παράδειγμα κακού ηγεμόνε γιατί ακριβώ δεν εμπίπτει στο υπόδειγμα. Εκεί λοιπόν στείνει την εικόνα ενό Μακιαβέλη, ο οποίο κάνει κριτική στον Πολίβιο με βάση μια έννοια ελευθερία που όμω το Μακιαβέλη, και εδώ είναι ο αστερίσκο μου. Είναι στην πραγματικότητα η συσχέτιση των δύο αυτών ενιών. Είναι δηλαδή η τυχεότητα και η ικανότητα του ανθρώπου, του υποκειμένου να την αντιμετωπίσει. Οπότε εκεί, αν αυτό το μεταφράσουμε ελευθερία με όρους σύγχρονης αστικής πολιτικής ελευθερίας ή μετααστικής, αυτό είναι ένα ανοιχτό θεωρητικό ζήτημα. Στην πραγματικότητα, όταν διάβαζα τον, ε, τον σωτήρι. Κάνοντας αυτή την αντιπαράθεση του Μακιαβέλη με τον, με τον Πολίβιο, μου θύμισε δηλαδή του ντετερμινιστή ε, από τη μια, ε, ως τον κόσμο της αναγκαιότητας Πολίβιου και του ελευθεριακού εντός εισαγωγικών Μακιαβέλη, μου θύμισε πάρα πολύ τον τρόπο που ο Μάρξ, στη διατριβή του επίσης όπως ο Σωτήρης αντιπαρέθεσε την επικούρια με τη δημοκρίτια φιλοσοφία, ακριβώς για να μπορέσει να αναδείξει πόσο επίκουρος, υπονόμευσε την διεταρμινιστική αντίληψη για τη φύση και την συγκεκριμένα τη φύση του ατόμου που είχε ο Δημόκριτος. Ξέρετε, ο Δημόκριτος είχε την άποψη ότι η ύλη αποτελείται από άτομα, αλλά τα άτομα αυτά βρίσκονται σε μια παράλληλη κίνηση μέσα στον χρόνο και στον χώρο και δεν συναντιόνται ποτέ. Ενώ αντίθετα ο Επίκουρος μας πρόσφερε μια εικόνα ατόμων που συγκροτούν τη, την, την ύλη, αλλά που κινούνται με ε, ενδεχομενικότητα και τυχιότητα που πολλές φορές κάνει να συναντηθούν τα άτομα και άλλες φορές να αποκλίνουν. Η, η ενδεχομενική συνάντηση των ατόμων μέσα στην ύλη ήταν μια τεράστια επανάσταση στην πραγματικότητα του επίκουρου που πολύ αργότερα νομίζω ότι ήταν μια ιδιοφύης διατριβή και βέβαια δεν εύχομαι στο Σωτήρι να πάθει αυτό που έπαθε ο Μάρξ, που εξαιτία τη διαδρομή του δεν βρήκε δουλειά στο Πανεπιστήμιο. Ελπίζω κάποια στιγμή να βρει δουλειά στο Πανεπιστήμιο, Μόλι ότι είναι τόσο ριζοσπαστική και πολύ χρήσιμη η προσέγγιση του. Σε αυτά, λοιπόν, αυτά λοιπόν τα βασικά σημεία, θα ήθελα να προσθέσω δύο ακόμα. Θα ήταν λάθος να φύγετε από εδώ έχοντας την εικόνα ενός δημοκράτη και ελευθεριακού μακιαβέλη, γιατί ο ίδιος ο Σωτήρης παραδέχεται στο κείμενό του ότι παρότι ξεκινάει με την προϋπόθεση της αναγνώρισης της επιθυμίας του πλήθους άρα του αυτοπροσδιορισμού των αναγκών αν το, αν το μεταφράσουμε σε μια πιο σύγχρονη κουβέντα που ήταν κριτική στον Σταλινισμό από την Άγνερ Σχέλερ κλπ. Έτσι, ωραία. Τότε θα πρέπει... Θα πρέπει να αποφύγουμε να κάνουμε το λάθος να θεωρήσουμε ότι ο Μακιαβέλη κατέληξε κι έτσι. Γιατί ο Μακεβέλη κατέληξε να δικαιολογήσει το θεσμό της δικτατορίας στη ρεπουμπλικανική Ρώμη και να κάνει αυτό που λέει ο Σωτήρης η ελευθερία να ακυρώσει την ελευθερία. Γιατί όμως, γιατί κατά αυτόν ήταν η αποκρυστάλλωση ενός συσχετισμού δύναμη υπέρ των λαϊκών στρωμάτων η οποία δεν θα ήταν δυνατό να διατηρηθεί με άλλο τρόπο. Το ίδιο, σας θυμίζω, το ίδιο σας θυμίζω ότι ήταν και η τυραννία στην αρχαία Ελλάδα και ειδικά στην αρχαία Αθήνα με τον πισίστρατο. Ένα πράγμα το οποίο δεν πιάνει η ανάλυση του Μακιαβέλη και ίσως εκεί να του ξεφεύγει η διαφορά της Αθήνας με τη Ρώμη είναι ότι στην αρχαία Αθήνα η τυραννία προηγήθηκε τη δημοκρατία. Ενώ στην αρχαία Ρώμη η δικτατορία έπεται ουσιαστικά τη κλασική ρεπουμπλικανική συγκρότηση πολιτείας. Αυτό, ξέρετε, έχει μεγάλη σημασία. Γιατί η εμπειρία των τυράννων, η οποία στον 5ο αιώνα αποκαθιλώθηκε, αλλά στην πραγματικότητα αποτελούσαν οι πισισιστρατίδε έναν ακριβώ συσχετισμό δύναμη υπέρ των λαϊκών στρωμάτων ήταν αυτή που δεν επέτρεψε στον Περικλή να γίνει δικτάτορας. Ενώ αντίθετα στη Ρώμη, επειδή η Ρπουμπλικανική περίοδος δεν είχε δικτάτορες, είχε γάιους γράχους, όταν ήρθε ο Σίλας, όταν ήρθε ο Κέσαρας, όταν ήρθε ο Αντώνιος, όλα του φάνηκαν φυσιολογικά, γιατί δεν τα είχαν ζήσει, δεν τους είχαν κάνει κριτική, δεν υπήρχε μια μετααναθεωρητική σκοπιά για το τι υπήρξε η τυραννία. Άρα λοιπόν, σε αυτό το σημείο δεν πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας τον τύραννο, ας πούμε, Στάλιν που ο Στάλιν είναι η έκφραση του σύγχρονου κρατικού ολοκληρωτισμού ως γραφειοκρατικής βιοπολιτικής μηχανής όπως στην αρχή υπενήχθηκα αλλά μιας προσωπικότητα που βγαίνει μπροστά τη δίνουμε υπερεξουσίες για να κάνει τι? Για να διασφαλίσει τα μέχρι τότε κατακτημένα δικαιώματα του λαού έναντι των άλλων ευγενών. Είναι δηλαδή ένα που στρέφεται εναντίον τη τάξη του για να υπερασπίσει τα δικαιώματα του λαού. Και, και εκεί φυσικά μπορεί η εκτροπή να λάβει χώρα, αλλά τουλάχιστον ξεκινάει έτσι. Και επειδή υπόθηκαν πολλά για το θέμα του τι γίνεται σήμερα, δηλαδή μπήκαμε σε ένα κανονιστικό, ας πούμε αξιολογικό πλαίσιο συζήτησης, το οποίο... Εμένα με προκαλεί... Δεν, δεν είμαι μάλλον ο κατάλληλο για να μπορέσω να σας λύσω τέτοιου ζητήματα, αλλά θα βάλω και εδώ κάποια ερωτήματα τα οποία μπορούν ίσως να λειτουργήσουν γόνιμα στη συζήτηση που ε, θα ακολουθήσει. Η διχόνια, λέει. Ο ανταγωνισμός, ε, ε, ε, λέει κάποια στιγμή ο Σαμαντούρας στο βιβλίο, το κρίσιμ, η κρίσιμη πρόταση... Στις διατριβές είναι η στιγμή που λέει ο Μακεβέλη η, «Το μεγαλείο της Ρώμης ήταν όταν άρχισε η διχόνια». Πράγμα το οποίο είναι παράδοξο, γιατί μέχρι τότε όλοι οι λόγοι που συμβουλεύουν ένα βασιλιά έχουν το μοντέλο της αρμονίας της πολιτείας στο μυαλό τους, όχι του εσωτερικού ανταγωνισμού. Ωραία. Αλλά εδώ πάλι θα σας ζητήσω να είμαστε επιφυλακτικοί στον τρόπο με τον οποίο κατανοεί τον τρόπο του ανταγωνισμού σε μία προ-βιοπολιτική, να το πω έτσι, κοινωνία. Για ποιο λόγο. Γιατί στις σύγχρονες βιοπολιτικές και σκληρά συστημικές κοινωνίες μας πολλές φορές ο εσωτερικός ανταγωνισμός είναι εκείνος ο θερμοστάτης με βάση τον λόγο των από πάνω, έτσι, της εξουσίας, που ακριβώς ανανεώνει κατά κάποιο τρόπο τα στοιχεία του συστήματος για να μπορέσει το σύστημα να συνεχίσει να υπάρχει όμως. Η δυναμική του καπιταλισμού, ας το πω με, άλλ, με, άλλ, με άλλο κώδικα για να το καταλάβετε, η δυναμική του καπιταλισμού να ξεπερνά τις κρίσεις του, έτσι, έχει να κάνει στην πραγματικότητα με μια συνεχή κίνηση στην ενσωμάτωση προηγούμενων σημείων ισορροπίας, που βρέθηκαν μεταξύ κυρίαρχων και υπάλληλων τάξεων, όπου για τον καπιταλισμό ήταν πάντα μια νέα γραμμή εκκίνησης. Μια νέα γραμμή ανασυγκρότησης συστημικής, την οποία εσύ, αυτό φοβόταν η Goldman, έτσι, αυτό φοβόταν η Goldman δεν μπορείς να ελέγξεις τη στιγμή που δίνεις τον αγώνα. Σημαίνει ότι δεν πρέπει να τον δώσεις τον αγώνα. Όχι. Έτσι, γιατί εδώ τη δράση των υποκειμένων και λοιπά και λοιπά. Πρέ, πρέ, πρέ, πρέπει να, να, να, να τα δούμε πολύ προσεκτικά αυτά τα ζητήματα αλλά ξέρετε τι με, τι με έκανε να το σκεφτώ αυτό, Μέκανε να το σκεφτώ μια παρατήρηση του Σωτήρη ότι η, αλλα... η κρίσιμη αλλάγη μια ρήξη την οποία μπορεί να φέρει ένα ηγεμόνας έτσι και τον καιρό να τον κάνει χρόνο, ωραία δεν πρέπει, λέει, να την κατανοήσουμε σε μία σχέση αιτίου-αιτιατού. Δεν πρέπει να την κατανοήσουμε με βάση εκείνη την κλασική αριστοτελική αντίληψη ότι ένα γεγονός προκαλεί ένα αποτέλεσμα, αλλά για τον Μακιαβέλη, επειδή ακριβώς είναι πολύ ανοιχτός να συζητήσει εκδοχέ αρνητικής θετικής ελευθερίας, έστω και αν αυτά τα λέω παιδιν, αιώνες μετά, σημασία έχουν τα αποτελέσματα. Σημασία δεν έχουν τόσο οι μέθοδοι, σημασία δεν έχουν οι προκάτες αντιλήψεις, σημασία τα αποτελέσματα. Τι είναι τα αποτελέσματα? Ξέρετε, μια πολύ ενδιαφέρουσα πτυχή των συστημικών και νεοσυστημικών θεωριών, όπως της κυβερνητικής Δευτέρας Τάξεως, ή όπως των αυτοποιητικών συστημάτων, των Βαρέλα Ματουράνα, όσοι είστε, αν έχετε κάποια σχέση με τη βιολογία, μπορεί ίσως να τα ξέρετε αυτά τα θέματα, έχει να κάνει ακριβώς με το γεγονός ότι βλέπουν ένα ξεπέρασμα αυτής της μονοδιάστατης σχέσης αιτίου-αιτιατού, αλλά βλέπουν την, αλλαγή, την αναταξινόμηση των στοιχείων ενός συστήματος για να συνεχίσει αυτό να υπάρχει. Η κυβερνητική δευτέρα τάξης είναι η κυβερνητική όχι των παρατηρούμενων συστημάτων, όπως έλεγε ο von Fester, αλλά των συστημάτων που παρατηρούν. Και συστήματα που παρατηρούν μπορεί να είστε εσείς ατομικά, μπορεί να είναι ο Θεός, το μάτι του Θεού που σας βλέπει και σίγουρα είναι το μάτι του κράτους που σας βλέπει. Αυτοποιητικά συστήματα. Άρα, οπωσδήποτε, χρειάζεται και κάτι περισσότερο θέλω να πω, χρειάζεται και μία κριτική σύγχρονη που η Νέγκρι και Χαρτ Χάρτη να το κάνουν κυρίω στην εργασία του Βιονύσου, σε τέτοιου είδους αντιλήψεις όπου ο ανταγωνισμός ο εσωτερικός, ο κοινωνικός ή ο πολιτικός δεν φτάνει για να σε οδηγήσει στη γη Χανάν όπως θα έφτανε στον προφήτη Μωυσή ο ηγεμόνα. Αυτές οι μικρές παρατηρήσεις. Οι Ας πούμε ότι χρησιμοποιούμε το έργο του Μαγκιαβέλου προκειμένου να φτάσουμε σε μια ελευθεριακή κοινωνία, έτσι. το χρησιμοποιούμε εργαλειακά. Σε αυτή την κοινωνία δεν υπάρχει κίνδυνο κίνδυνος ενός δικτάτορα. Ε, δηλαδή, δεν ξέρω, ας πούμε ότι το πλήθος, όπως είπατε και πριν, δώσει απόλυτη ελευθερία για καλό σκοπό, έτσι, προκειμένου η κοινωνία να φτάσει σε ένα καλύτερο σκοπό. Αυτός ο ηγέτης, ε, «Δεν θα τη χρησιμοποιήσεις προκειμένου ο ίδιος να παραμείνει εκεί». Δεν ξέρω, αυτό είναι το ερώτημα το δικό μου. Λοιπόν, όσο καταλαβαίνω το. Θα απαντήσω σε μία πτυχή τουλάχιστον του ερωτήματο, όπω τα αντιλαμβάνομαι εγώ. Ότι ε, ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να δούμε είναι ότι ε, δεν υπάρχουν τηλεοπτικέ λύσει. Ένα τρόπο ε, βάζει το ζήτημα ότι μπορεί να καταλήξουμε πάλι σε μία δικτατορία. Αυτό είναι πάντα ένα ε, κίνδυνο. Υπάρχει μια ενδεχομενικότητα στην ιστορία. Εάν τώρα σε αυτό έρθουμε να απαντήσουμε λαμβάνοντα μέτρα τα οποία ε, είναι υπερβολικά αυστηρά και προσπαθούν πούμε, να. Ε, περιφρουρίσουν την, τη, δια, τη διαχρονική επιβίωση των αντιλήψεων που έχουμε εμείς, τότε θα καταλήξουμε πάλι σε ε, έναν ε, σε ένα καθεστώς περιοριστικό ε, για την ελευθερία. Θα καταλήξουμε πάλι είναι και αυτή μια συνταγή για τον ε, για τον ολοκληρωτισμό. Δηλαδή παίρνουμε ένα καιρό το οποίο τον παγιώνουμε, τον κάνουμε χρόνο και μετά αυτός ο χρονός έρχεται και ε, επιβάλλεται σε κάθε, σε, κάθε νέο, ε, σε κάθε νέο καιρό. Άρα αυτός ο κίνδυνος είναι πάντοτε, είναι πάντοτε ανοιχτός. Ε, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο είναι ε, τι να πω, μέσα στην ίδια τη φύση της πολιτικής. Έτσι, δηλαδή, αν μπορούσαμε να έχουμε είδου τελικές λύσεις, θα ήμασταν έξω από το πεδίο της πολιτικής. Θα ήμασταν σε ένα πεδίο πιο δεν ξέρω, κατασκευαστικό, μαθηματικό, Εγώ, απαντώντα ως ιστορικός πάλι περισσότερο, τι του έλειπε του Στάλιν για να γίνει ο απόλυτος ολοκληρωτικός ηγέτης. Το δήλωσε ο ίδιος, το Χόλιγουτ. Είχε δηλώσει, εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 30, αν είχα το Χόλιγουτ θα κυριαρχούσε στον κόσμο. Θέλω να πω ότι στην περίπτωση των κλασικών ολοκληρωτικών της ευρασίας καθεστώτων, που ξέρουμε που ονομάστηκαν, αυτοαποκλήθηκαν κομμουνιστικά, είχαμε να κάνουμε στην πραγματικότητα με μια ετερογωνία των σκοπών. Άλλα έλεγαν, άλλα, επ, άλλα ισχυρίζονταν ότι κάνουν και άλλα στην πραγματικότητα γίνονταν, όπως θα μας έλεγε ο Αριστοτέλης. Έτσι. Δηλαδή εκεί υπήρχε ένας λόγος περί Μπήκαν οι επαναστατέ μέσα, πράγματι, μπήκαν όλοι οι επαναστατέ μέσα. Μπήκαν οι φουτουριστές, μπήκαν οι κοστροκτηριστές, μπήκαν οι ποιητές, μπήκαν όλοι μέσα, οι σουρεαλιστές. Αυτό όμως που έγινε στη Ρωσία ήταν ένα πράγμα εκβιομηχάνηση. Είτε θα την έκανε ο Τρότσκι, είτε θα την έκανε ο Λένιν, αζούσε, είτε θα την έκανε ο Στάλιν. Εκεί δηλαδή μιλούσε, θέλω να πω, μιλούσε, πώς να το πω. Μιλούσαν οι πλατές του Ντελές Δε Έτσι, δηλαδή αυτή η κίνηση των μαζών που είναι πέρα στην πραγματικότητα από τον ηγέτη ο οποίος θα το, θα το εκπροσωπήσει. Πρακτικά. Και μέσα από ένα λόγο περί έγινε και η Ευρασία κομμάτι του παγκόσμιου καπιταλιστικού συστήματος. Και κομμάτι επίσης του βιομηχανικού πολιτισμού. Τώρα για τους φασισμούς της Κεντρικής Ευρώπης εκεί είναι άλλο πράγμα μπορούμε και αυτό να το συζητήσουμε αλλά πάντα, πάντα υπάρχει ένα σημείο στο οποίο η κίνηση του κράτους υπερβαίνει σε μεγάλο βαθμό το ίδιο το πρόσωπο σαν έτσι γι' αυτό δεν είναι ότι αποδόθηκε σε ένα πρόσωπο είναι ότι υπάρχει σε μεγάλο βαθμό η, αναντύ, πώς το πω, η αναπόδραστη κίνηση μιας κοινωνίας προς την κυριαρχία του τεχνολογικού πολιτισμού όπως σήμερα τον ξέρουμε. Αν δεν υπάρχει πρόβλημα, να συζητήσουμε μία λεπτομέρεια. Ε, καταρχάς, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την, για την παρουσίαση που ήταν εξαιρετική. Ε, κάνοντας αυτή τη διάκριση ανάμεσα σε χρόνο και καιρό, ε, είπες εσύ στην, στην εισαγωγή σου α, ότι μία αντίληψη του καιρού μπορεί να οδηγήσει, ας πούμε, όπως για παράδειγμα στον Αγκάμπεν, ότι μπορεί να οδηγήσει και σε, απολυταρχικές, σε απολυταρχικούς δρόμους, σε απολυταρχικές λύσεις. Ε, δεν το κατανόω ακριβώς. Ήθελα λίγο μια διευκρίνηση, γιατί αν καταλαβαίνω σωστά, ας πούμε, ο, ο Αγκάμπεν παίρνει ας πούμε, το, το ζήτημα του καιρού, ε, το Αγγλίου ουσιαστικά από τον Πένγιαμιν, δηλαδή από την εμφάνιση του μεσία. Στη σκηνή, από τη στιγμή, α πούμε, ε, του Μεσί. Οπότε, ακολουθώντα λίγο αυτό το νήμα σκέψη, δηλαδή Μπένιαμιν Αγκάμπεν, α πούμε, ε, και Μπένιαμιν, αν θέλουμε και έτσι λίγο πιο, να το κάνουμε και λίγο πιο πολύπλοκο, Μπένιαμιν Ντεμπόρα Γκάμπεν, γιατί τους διαβάζει και του αγαπάει αυτού του δύο, α πούμε. Εκεί πέρα δεν καταλαβαίνω ακριβώς πώς μπορεί να... η στιγμή αυτή έτσι όπως αν την πάρουμε τέτοια, ας πούμε, να... ο καιρός τότε να είναι μια λύση α, απολυταρχική. Αυτό... Αυτό το έπιασε και ο Αλέξανδρος στην τοποθέτησή του. Δηλαδή, αυτό μπορεί να ισχύει στον βαθμό που ε, εντοπίζοντας αυτή την συγκεκριμένη στιγμή και αδιαφορώντας για, ε, για το παρελθόν και κόβοντας τη συνέχεια του μέλλοντος, ε, εκεί πέρα προχωρούμε σε μια ερημοποίηση. Να φέρω ένα άλλο παράδειγμα που δεν το αναφέραμε. Ε, να πάρουμε ένα παράδειγμα του το ανθρώπου ο άνθρωπος δεν μπορεί να υπάρξει ούτε χωρίς μνήμη, ούτε χωρίς ελπίδα. Δεν μπορεί να υπάρξει μόνο ε, για το παρόν. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν κάνουμε πολιτική να διατηρούμε αυτήν την ανθρώπινη ε, διάσταση. Ε, τώρα ποιος μπορεί να είναι ο μηχανισμός. Είναι ο ίδιος ο μηχανισμός που ισχύει και για την ε, διάρκεια. Δηλαδή αν το πάρουμε αυτό και το πάμε σε ένα επίπεδο καθημερινό πολιτικό, Εκεί θα δούμε ό,τι όπως ακριβώς μπορούμε να δικαιολογήσουμε ε, μια σειρά από μέτρα αυταρχικά στο όνομα της συνέχεια της φυλής, του έθνους κτλ. Με τον ίδιο τρόπο μπορούμε να το κάνουμε και στο όνομα ε, μιας συγκυρίας, μιας ανάγκης περιορισμένης χρονικά, στο όνομα μιας έκτακτης ανάγκης. Ε, δηλαδή, ε, ειδικά η περίπτωση της έκτακτης ανάγκης είναι ένα τέτοιο παράδειγμα του πώς μια πολιτική με βάση τον καιρό έτσι Μια πολιτική με βάση τη συγκυρία μπορεί να υποστηρίξει, να θεμελιώσει αυταρχικά μέτρα. Άρα δεν αρκεί αυτό. Α, ναι, όχι στο βαθμό, το λέω στον βαθμό που προτείνει, θεωρεί, κάνει τόσο πράγμα που σε αυτήν την τη μεταφυσική αςούμε, του χρόνου, κάνει την κριτική πολύ ωραία στη μεταφυσική του χρόνου ως θέμελιο για, για την εξουσία. Ε, κάνει μια αναφορά εκεί πέρα θεολογική ε, για το τρεις κτλ. Ε, τώρα πάντων και κάνει αυτή την κριτική στο, στο χρόνο και ανταποδ... βάζει, απαντάει σε αυτό ε, λέγοντας ότι ίσως λοιπόν, η απάντηση θα ήταν να, ε, να πάμε στον καιρό. Αυτό, εγώ κάπως έτσι το... Τι να σου πω, λίγο... Ε, δεν μπορώ να σου πω πολύ περισσότερα πάνω σε αυτό το ζήτημα. Για που το έτσι. Είναι, ναι. Έλα. Εγώ πιο πολύ έχω το, το χρόνος και ιστορία. Στην καλύτερη, ο Αγκάμπεν έχει όλες αυτές τις επιρροές που είπες. Και από, και, και από τον Ντεμπόρ κτλ. τον Αλλά... Η κατάσταση εξαίρεσης ίδια είναι μια στιγμή καιρού και ο στόχος του ΑΓΑΒΕ και, και στην κατάσταση εξαίρεσης και στο ΧΟΜΟΝΣΑΚΕΡ είναι να δει πως αυτή η συνθήκη του καιρού είναι μια συνθήκη που οδηγεί σε μια διαρκή απολυταρχία μέσα από την προσωρινότητά της. Όχι με τη μορφή του Μεσσία, δηλαδή υπάρχει μια άλλη μορφή του μεσί, όχι αυτή που θέλει, όχι αυτή που παίρνει από τον Μπέντζαμιν. Που και, αυτή είναι, και αυτή είναι μια μορφή για τον καιρό. Αλλά στην ίδια τη συνθήκη τη εξαίρεση βρίσκει ακριβώ την, την, την πηγή ή το πλαίσιο τη σύγχρονη απολυταρχία. Ναι, όχι, σύμφωνη. Ναι, δε, δε, δε, δε, Ωραία. Εγώ λέω. Εγώ ήθελα να πω κάτι διαφορετικό. Ότι η ίδια η συνθήκη εξαίρεση είναι μια πολιτική του καιρού. Είναι μια πολιτική τη έκτακτη περίσταση που παρεμβαίνει με έκτακτα μέτρα για να αντιμετωπίσει αυτό που συμβαίνει εδώ και τώρα, είναι ανάμεσο κίνδυνο. Είναι μια τομή στη συνέχεια. Όπως το αναλύει ο εσωτείριζε με την ορολογία που χρησιμοποιεί, ο χρόνος είναι η διάρκεια του καθεστώτος και ο καιρός είναι η εξαίρεση. Είναι είτε η καινοτομία, είτε, είτε η ανατροπή, είτε η απειλή που, ε, που δοκιμάζει το υπάρχον καθεστώ. Η κατάσταση εξαίρεση ακριβώ για τον Αγκάμπεν είναι ο καιρό. Και η πολιτική του καιρού για τον Αγκάμπεν σήμερα γίνεται ουσιαστικά μια πολιτική τη διάρκεια, αλλά είναι μια πολιτική καιρού. Είναι του, τον διαρκός, των διαρκώ έξαρτων μέτρων, όλη την ώρα. Αυτή είναι η καιρολογική πολιτική. Είναι μια πολιτική που ο ίδιο λέει και στην κατάσταση εξαίρεση ότι είναι μια πολιτική που ξεκινάει από το δικτάτορα, από τη λογική τη εκτατορία στη Ρώμη, για την αντιμετώπιση τη έκτακτη ανάγκη. Και εκεί βέβαια το θέμα είναι ότι η έκτακτη ανάγκη γίνεται η μονιμότητα αλλά είναι η συνθήκη ακριβώς που ε, φέτει τους όρους και τις προϋποθέσεις για μια διαρκή δικτατορία. Mm. Άρα, ε, δεν, δεν λέω ακριβώς αυτό που λέει ο Σωτήρης, αλλά για μένα, στον Αγκάμπεν, η κατάσταση της είναι μια πολιτική καιρού, η πολιτική τη αντιμετώπιση της έκτακτης ανάγκης, του διαφορετικού, του, της τομείς, της Ρήξη κτλ. η οποία γίνεται η βάση ακριβώς για να ασκούμε... Μια διαρκή απόλυτη εξουσία σε βάρο μια κανονικότητα που θέλει να διασφαλίσει, ένα ελάχιστο συνταγματικό πλαίσιο κτλ, κτλ. Εκεί υπάρχει το πολιταρχικό στοιχείο και εκεί ακριβώ είναι αυτό που λέει ο Σωτήρη στο βιβλίο του: Ότι πόσο καιρό μπορεί να οδηγήσει σε μια πολιτική απολιταρχία. Ε, μια απάντηση σε αυτό, μάλλον ένα τρόπο να το καταλάβουμε να διαβάσουμε την κατάσταση εξαίρεση του ΑΓΑΜΠΕ. Η κατάσταση εξαίρεση είναι κατάσταση καιρού. Είναι η έκτακτη συνθήκη που, που απαιτεί έκτακτα μέτρα από το σταθερό, το σταθερό καθεστώ. Και ο Αγκάμπεν μας εξηγεί πώς αυτό οδηγεί σε μια διαρκή δικτατορία. Αυτό εγώ τώρα δεν τοποθετήθηκα για το σύνολο του έργου του Αγκάμπεν. Έκανα μια αναφορά ότι μάλλον ο Αγκάμπεν το λέει πρώτος αυτό, έχοντας πρόπισμα ένα συγκεκριμένο έργο του Αγκάμπεν, το «Χρόνος και η Ιστορία», όπου φαίνεται να παίρνει μια τέτοια ε, τοποθέτηση, ότι μήπως να πάμε προς αυτή την κατεύθυνση ω λύση. Ένα ιστορικό παράδειγμα, να το καταλάβουμε. Αυτό το μοντέλο των σύγχρονων δικτατώρων, ο Μακιαβέλη δεν προλαβε να το δει, στην πραγματικότητα το πρότυπο όλων είναι ο κρόμουελ. Ο κρόμουελ ηγείται της Επανάστασης, αποκεφαλίζει για πρώτη φορά βασιλιά στην Ευρώπη και εγκαθιδρεί ένα είδος δικτατορικού καθεστώτος υπέρ των συμφερόντων της αστικής τάξης. Επιστρέφει, πεθαίνει αυτός, τελειώνει το δικτατορικό. Επιστρέφει ο γιος του αποκεφαλισμένου βασιλιά, ο αποκεφαλισμένο ήταν ο Κάρολος I, επιστρέφει ο Κάρολος ο II. Τελειώνει, υποτίθεται, η κατάσταση έκθεκτης ανάγκη. Και ο Κάρολος II τον μισεί τόσο πολύ που τον ξεθάβει, και κρεμάει το λήψανο του στη γέφυρα του Λονδίνου, για να τον εκδικηθεί. Για αυτό που έκανε στον πατέρα του. Η κατάσταση όμως, επειδή ακριβώς υπήρξε αυτή η ριζική ρήξη και ανατροπή των κοινωνικών συσχετισμών με τη δημιουργία του House of Parliament δίπλα στη Βουλή των Λόρδων, ήταν πλέον διαφορετική. Ό,τι και να έκανε η δυναστία, όσες φορές και να κρέμαγε το λείψανο του Κρόμπουγελ στη γέφυρα του Λονδίνου, δεν μπορούσε να αλλάξει αυτό το οποίο έχει συμβεί το 1649. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει, θέλω να πω, μη το βλέπουμε μόνο από την άποψη μιας δικαιωματική να το πω σύγχρονης αντίληψης για με καταλαβαίνετε, για το θέμα των πολιτικών ελευθεριών δείτε το σε σχέση με αυτό που είπαμε, εκείνο το κρίσιμο σημείο αλλαγής των κοινωνικών συσχετισμών που μπορεί να εκπροσωπηθεί και από κατάσταση έκθεκτης ανάγκης από την πλευρά των ανερχόμενων τάξεων, όχι από την πλευρά των κυρίαρχων. Παρακαλώ. Και γίνεται χρόνος ενώ οι άλλοι πιστεύουν ότι έχουν παλινορθώσει το καθεστώς. Δηλαδή, εκείνοι οι ελάχιστοι μήνες που κυβέρνησε ο Ροβεσπιέρο. βρε τους είπαν τρομοκρατία, βρε τους... αυτό είναι, μέχρι τώρα τους βρίζουνε, δεν μπορούν να φύγουν από το φάντασμα του Ροβεσπιέρου, τελείως. Έτσι, αυτή είναι η όλη ιστορία. Τώρα θα μου πείτε το φάντασμα του Ροβεσπιέρου έγινε Στάλιν. Εκεί πρέ, πρέπει να συζητήσει ακριβώς το, το άλλο πλαίσιο στο οποίο έχει μπει το πράγμα. Εδώ να σου κάνω και την παραπομπή συγκεκριμένα, γιατί έψαξα και τη βρήκα, είναι στο χρόνος και Ιστορία, είναι στα ελληνικά. Κριτική του στιγμιαίου και του συνεχού, ε, από τι εκδόσει Îνδικτο. Και εκεί, στην κενή αιωνιότητα και στο γραμμικό χρόνο, ο Αγκάμπεν αντιπαραθέτει το κερολογικό ως τον μοναδικό χρόνο που είναι αντάξιος ενό αληθινού επαναστάτη. Υπάρχει, λοιπόν, αυτή, εκεί η τοποθέτηση του, ε, του Αγκάμπεν. Ε, Αυτό, όπου μετά. Εκεί μετά, ναι, αν πάμε να διαβάσουμε την κατάσταση εξαίρεση, βλέπουμε. Και εγώ με, τουλάχιστον είναι αυτό που σου είπα και πριν, ότι και αυτό τελικά είναι μια καιρολογική πολιτική. Έτσι, ε, αυτό. Αλλά. Για να αφοράνο στον χρόνο και ιστορία. Μια, μια ελάχιστη προσθήκη κάτι που, ξέχασε, που είχα σημειώσει από κειβέντα, είπα. Ε, η δυνατότητα αξιοποίηση του Μακεβέλη, αξιοποίησης του Μακιαβέλη, κριτική αξιοποίηση, μάλλον, από διαφορετικούς προσανατολισμούς, πέρασμα από την ρεαλιστική πολιτική των μεγάλων ηγετών κτλ, είναι ακριβώς γιατί μας δίνει έναν δίνει ένα οδηγό για να καταλάβουμε τι κάνει η ρεαλιστική πολιτική της και άρα να, το, να τοποθετηθούμε κριτικά απέναντι σε αυτή. Δηλαδή, εγώ διαβάζοντας ξανά το βιβλίο και, και θυμούμενος στο Βακιαβέλη μέσα από αυτά που διάβαζα, το συνέδεσα και δεν θέλω να την κάνω αυτή τη σύνδεση πολύ με πράγματα που έχουν συμβεί στην Ελλάδα τους, τους τελευταίους μήνες. Αυτή τη, διάσταση, τη διάθεση, μάλλον, ερημοποίηση ενό χώρου, αδαρανοποίησης ενό υλικού, α, ε, χρησιμοποίησης μιας, κατάκ, μιας κατάστασης έκταξης ανάγκη προκειμένου να επιβληθεί με τη βία μια εξουσία που θα αλλάξει ριζικά μία συνθήκη μέχρι τότε. Δεν άλλαξε ριζικά τη συνθήκη της Ελλάδας, άλλαξε τη συνθήκη ενός χώρου όμως, ο οποίος είχε ένα παρελθόν και τον διέλυσε. Λοιπόν, ε, βοηθάει όχι για να κάνει κάποιος μια πολιτική, αλλά για να την καταλάβει και να δει πώς μπορεί να αντιδράσει δεχόμενος αυτή. Αλλά η κατανόηση είναι η αρχή της δράσης και της αντίδρασης. Προφανώ δεν, δεν, δεν μπορώ να, να πω αυτή τη στιγμή ποιο είναι ο καλύτερο τρόπος να αντιμετωπίσουμε την αποτυχία, αλλά ένα σημείο εκείνη είναι να καταλάβουμε τους λόγους της αποτυχίας. Έτσι. Δηλαδή, αν σκεφτούμε αυτό το πράγμα, την δραστική επέμβαση, τη λογική της ερημοποίηση κτλ, ίσως μας δώσει ένα νήμα για να δούμε πώς λειτουργούν κάποιες κυριαρχές δυνάμεις και πώς αντίστοιχα μπορεί να λειτουργήσει η, η θετική αντίδραση. Και ήδη στο, στο Μακιαβέλι και σε αυτά που λέει ο υπάρχουν ψήγματα για κάτι τέτοιο. Δηλαδή, ο, ο Μακιαβέλι τι προτείνει, όχι στον ηγεμόν να στις διατριβές, ως αντίδραση απέναντι στη δύναμη των λίγων ή του ενός, τη δύναμη των πολλών, τη συντεταγμένη δύναμη των πολλών, η οποία δύναμη των πολλων τι συντεταγμενη δυναμη των πολλων η οποια δυναμη των πολλων δεν εκφράζεται, είναι, δεν, δεν επιδιώκει την κυριαρχία, αλλά επιδιώκει την ακύρωση κάθε διάθεση τη κυριαρχία. Και λέει ότι αυτό έχει συμβεί ιστορικά. Έχει. Βλέπει, έχει μια γνώση για την αρχαία Ελλάδα περιορισμένη, πολύ περισσότερο ενδιαφέρει η Ρώμη. Αυτό μπορούμε να το συζητήσουμε. Εγώ έχω ενστάσεις για το παράδειγμα τη Ρώμης, διάφορε, αλλά όπω το ίδιο το απεικονίζει, είναι ενδιαφέρον. Δηλαδή είναι πολύ, είναι, πολύ, είναι φτωχή και ο ίδιο προτιμάει να είναι φτωχή. Λέει δηλαδή ότι η, η, η λαϊκή ελευθερία υπάρχει μέσα από τη φτώχεια. Εκεί που εμφανίζεται το πλήρω θα αρχίζει δημιουργία ανισότητα, κυριαρχία κτλ. κτλ. Αλλά η ένωση των πόλών και η σύνταξή του μέσα σε αυτή τη συνθήκη φτώχεια, αλλά και τη επιθυμία για να μην του κυριαρχεί κανένα, είναι αυτή η οποία θα εμποδίσει τη δύναμη των Πολών τον, τον, τον λίγο. Αυτό είναι ένα στοιχείο, ένα δεύτερο, πολύ σημαντικό που υπάρχει στον γεμί. Μια εικόνα που γοητεύει τον Σοτρίβει, την ανέφερε ελάχιστα νομίζω τώρα, αλλά τον γοητεύει μέσα στο βιβλίο και ίσως έχει ενδιαφέρον να την κρατήσουμε. Για τον, για τον Σωτήρη, κυρία Μορφή, υπάρχει στον Μαγκιαβίλη, αλλά εγώ δεν είχα επισημάνει με αυτόν τον τρόπο μέχρι που διάβασα το βιβλίο του, είναι ο ένοπλος προφήτης. Δηλαδή, Σωτήρης λέει ότι ο πιο αποτελεσματικός, δυναμικός, δημιουργικός ηγεμόνας είναι ο ένοπλος προφήτης, ο προφήτης που έχει όπλα. Και αυτό συνδυάζει δύο πράγματα. Έχει δύναμη, όπλα, για να επικρατήσει με τη βία στο σήμερα, αλλά δεν αρκεί αυτό για να επικρατήσει και να δημιουργήσει κάτι καινούργιο, μια καινούργια συνθήκη. Έχει όραμα. Εμάς δεν μα ενδιαφέρει, εμένα δεν με ενδιαφέρει. Ο ένα ή ηγεμόνας η που θα επικρατήσει με δύναμη και όπλα, αλλά αν αυτό το μεταφέρουμε σε μια συλλογική κατάσταση και τα όπλα δεν είναι πυρηνικά όπλα, τα όπλα είναι αντιεξουσίε, είναι, είναι μια, μια δυναμική αντίδραση απέναντι στο υπάρχον και συνδυάσουμε αυτήν την χρειάζεται συντεταγμένη δύναμη από τη μία και όραμα από την άλλη και ότι η συνύπαρξη αυτών των δύο είναι κριτική, είναι πολύ δυναμική παράγει ένα πολύ σημαντικό αποτέλεσμα ε, νομίζω ότι είναι μια εικόνα που αξίζει να την κρατήσουμε. Εκ μικρόν 6 αιώνα μετά Τότε πότε... πότε... πότε... η μία αυτό. Selection και συνοψίζει ένα ε, ε, βασικό ε, ζήτημα του βιβλίου. Κάνε... Ναι. Είναι αναφορά σε ένα βασικό ε, ε, ζήτημα που ε, προκύπτει από το βιβλίο, ε, δηλαδή στην προσπάθεια ε, του Μακεβέλη να μπορέσει να βρει ε, χώρο για ε, την επιθυμία, για αυτό που λέγαμε κιόλας το προφητικό, επίση, κολλάει εδώ, για το όραμα, για κάτι το δημιουργικό ε, για την πολιτική τελικά, μέσα σε ένα σύμπαν το οποίο είναι ντετερμινιστικό, το οποίο είναι ε, καθορισμένο. Είναι καθορισμένο από το Θεό, από τα άστρα, ε, πιο σύγχρονα θα λέγαμε από την κοινωνική αναγκαιότητα κτλ. Λοιπόν, ε, απέναντι σε αυτόν τον προκαθορισμένο ε, κόσμο α, αναγκαία ε, βρίσκεται ε, ο μκαβέλη, βρισκόμαστε και εμείς αν έχουμε μια τέτοια αντίληψη. Βρισκόμαστε σε, μπορούμε να απαντήσουμε. Βρισκόμαστε σε μια μηχανία και ε, μπορούμε να απαντήσουμε είτε με μια μηχανική ε, είτε ε, βολαριστικά. Τώρα μέσα από αυτήν την αναφορά στην αμηχανία και τη μηχανική, μπαίνει, είναι ένας διαφορετικό τρόπος να μιλήσουμε για όλο αυτό το ζήτημα της χρονικότητας, της σύγκρουσης του καιρού με τον χρόνο, της αναγκαία ερημοποίηση, η οποία ερημοποίηση και αυτή προκύπτει ακριβώς όταν έχουμε μια τέτοια εικόνα για τον κόσμο, όπου όλα είναι συντεταγμένα, όλα είναι καθορισμένα, η μία πέτρα είναι πάνω στην άλλη, το ένα βήμα φέρνει το άλλο και άρα όταν θέλουμε να κάνουμε μια ουσιαστική αλλαγή, τότε θα πρέπει να γκρεμίσουμε τα πάντα, να εσωπεδώσουμε τα πάντα για να μπορέσουμε να αλλάξουμε πραγματικά τη ροή των ε, πραγμάτων. Συνοψίζει όλο αυτό το ζήτημα. Συνοψίζει, θα έλεγα, και τη σημερινή κουβέντα σε μεγάλο βαθμό.